Καλό μεσημέρι καλώς ήρθατε. Εκπομπή ΑΕ ξεκίνησε μόλις τώρα δύο και 2.30 κοντά σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Φυσικά πάντα από τη συχνότητα του RTFM στους 90,6. Και για όλους εσάς που δεν είστε κοντά σε ραδιόφωνο αλλά είστε κοντά στο υπολογιστή σα και στο ίντερνετ μπορείτε να μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας εκπομπή Συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας στο 210 ή στο email εκπομπή αε παπάκι gmail.com. Το ερώτημα σήμερα είναι το εξή. αν εσεί είχατε ένα στικάκι με 2.000 ονόματα που παρανομούν, έχουν ε, χρήματα σε ελβετική τράπεζα και περνούς από τα χέρια σα. Δεν θα είχατε κρατήσει ένα αντίγραφο επειδή μου. Εσύ Δημήτρη, έτσι που... Μα, κυρία Λαγκάρτ έχει απόρριτο. Το υπέκλεψε παιδί μου κάποιος. Αυτό κάθος. λέω κύριε, εδώ, Πήγε ε, το αγόρας η γαλλική ε, δηλαδή, κυβέρνηση. Παίζουμε παιχνίδια. Το ζήτησε Καταφή... ο κύριος Παπακοσταντίνου. κυρία Λαγκάρτ του την άλλη μέρα λέει με τον Μπρέσβιτ. Εδώ. Ε, είναι, το πούμε, είναι που είναι τέτοια και χαρά της δεν αφήνει να φανεί. Φα, φαίνεται τελικά. <laughs> Ε, το ποιος έδωσε και το μημαράκι και τον Μπουγιούκλο ναι. και τον Λιάπη, το ποιος το έδωσε τελικά φανήκε. Ε, είναι η κυρία Λαγκάρτ και η κυρία Μέρκελ, οι οποίες ε, κάνουν ευθεία παρέμβαση στο πολιτικό παρέμωστο σύστημα της προκειμένου να σλαθροποιήσουν τον κύριο Σαμαρά. Τον κύριο Σαμαρά, μας, μας από, σε, από ναι. την αρχή το λέγαμε, αυτό Φέβαια. μυρίζει η ιστορία. Και ταυτόχρονα να πει στο πολιτικό σύστημα της χώρας, ότι έχουμε πάρα πολλούς για την τουλάπα σας. Και ότι εμείς δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε. Εντί... Θα σα πάμε, θα σας διαλύσουμε. Δηλαδή θα σας κόρνητοποιήσουμε. Ε... Άλλωστε, ε... στους καντους εμείς σας πληρώνουμε τόσα χρόνια, λέτε να μην σας ξέρουμε. Ε... Αυτό είναι το θέμα. Ε, βεβαίως, όποιος περιμένει από αυτό το πολιτικό σύστημα ότι θα κάνει κάτι, ε, εντάξει, τι να κάνουμε. Η αφέλεια και η βλακεία εν το πολιτικό και κοινωνικό βίο Φαντάζομαι. Το λέμε από την ιστορία με τι ζήμε, έτσι, με τι ναι. λίστες. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν ξεκαθαρίσαμε αυτό, διότι τα μεγάλα κόμματα ήρθαν σε συμφωνία, μη μου βγάλει τι λίστε, τα ονόματα και όλα αυτά, ναι. και όλα αυτά τα άφησε ω όπλα στα χέρια τη κυρία Μέγκελ, τη κυρία Λακάρου, του κυρίου Ομπάμπου, ναι. του καθενό τώρα παιδί μου. Όποιο θέλει, έχει αυτέ τι λίστε, ναι. τώρα εκβιάζει κανονικό λαό. θέλει. Ναι, oh, ναι. Ναι. Ο μόνο που δεν πρέπει να ξέρει είναι ο λαό ο οποίο yeah. το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να ψηφίζει αυτό που του υποδεικνύουν τα μέσα μαζική εξαπάτησης κάθε φορά που του, α, α, θα το πούμε, του αναγνωρίζουν το δικαίωμα να έχει άποψη. Yeah. Αρκεί η άποψη να είναι η σωστή. Να πάει στις κάλπες. Η υποδείξιμη. Λοιπόν, αυτό είναι το έργο. Ε, Χθε το βράδυ έκανα ε, πραγματικά κυρωτικά, δηλαδή, κατά, επειδή ακούω πάρα πολλού να μου λένε ότι έχουν σταματήσει πλέον να παρακολουθούν και να ενημερώνετε γιατί βεβαίω για τους περισσότερους ενημέρωση σημαίνει τηλεόραση ναι. λοιπόν και λέει εντάξει παιδί μου έχω βρει τη βιβλική μου υγεία αλλά από την άλλη μεριά ας πούμε, έχω ανακοπή από το περιβάλλον αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει θα μου πει, μαθαίνουν να πω ότι όχι ε, Χθε με ένα <laughs> ζάπη που έκανα κυριολεκτικά του δικαίωσα δηλαδή δεν είναι ένας παρακολουθής πώς να το πω ο κουρνιακτός ψεύδο. Ε, απάτης που βγαίνει από τα, από τα κανάλια είναι απίστευτο. Δεν ξέρω. Ξεκινάς, α πούμε, για παράδειγμα με τον κύριο αυτόν τον Βαγγελάτο Τραχανόπουλο, πώς τον λένε αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι, είναι απίστευτο αυτό ο τύπο. Αυτό δηλαδή... το έχει πάρει από νωρί, βλέπει από νωρί, είδε από νωρί. Ναι, ναι, Γιατί ρε, μου λες όχι δαγενή, συνέχεια, άνοιγα <συρή> ναι. <Θες, συρή> το αυτό, με το που τον έβλεπα, τρει λέξει δεν χρειάζεται το κλείνα και πήγα και από τα χέρια μου. Και σπίτι και για να ηρεμήσει, άνοιξε τηλεόραση. Θέλετε να δούμε λίγο. Αυτό ο άθιο τύπο, α πούμε. Αυτό ο τύπο που το παίζει Δημοσιογράφος πανά θεμάτων Λοιπόν που δεν κάνει και τίποτα η ΕΣΥΑ, από ό,τι ξέρω το μόνο που έχει κάνει το διαδόν έχει διαγράψει από τι τάξει τη. Αλλά έλεος ρε Γαμώτο. Αυτό ο τύπο, πούμε, να μα λέει με τι τράπεζε ότι επειδή συγχωνεύονται είναι πιο καλό για μα. Γιατί είναι, ρε, καφέ, πιο καλό για μα. Μην πω μπερδεύει το καλό για μα με το καλό για την τσέπη σου. Ε, έλεος δε φίλε. Α, έκανε αυτή την ανάλυση, θέλετε. Έλεο, δε φίλε. Ξέρετε, είναι και γνώστε. Καθότι δημοσιογράφος και βράχο και είναι το ίδιο πράγμα, Το ίδιο IQ. Και επειδή έχουν ίδιο IQ και δυνατότητα ανάλυσης, είναι επίπαντος επιστητούξες ρόλες. Είναι απίστευτο πούμε, αυτό που λέγεται και, και γράφεται. Mm -hmm. και, και ειδικά στα ζητήματα δημοκρατίας. Όπου, ε, Υπήρχε μια συζήτηση, γνωστά στιμένα συζητήσεις, ναι. που καλείς τρεις, τρεις συγκεκριμένους, ανθρώπους. συγκεκριμένους ανθρώπους για να υποστηρίξουν από τα, αυτό απ τα που πολιτικά κόμματα του, του, του Κοινοβουλίου, ναι. εύκολα διαχειρίσιμους από σένα και ναι. μετά εντάξει, σε μια στιγμή του λέει ο... Ο κύριο Μαριά από του χαμένου Έλληνε, που του είπε το εξή. Του είπε κάτι πράγματα αφισβήτησε κάτι στοιχειώδη, δεν είπε. Μην φανταστούμε τώρα ότι συγκρούστηκε. Ιδιαίτερα, Ναι, ότι η δανειακή συμβασία δεν έχει ψηφιστεί από το κοινοβούλιο. Ακούστε, κύριε, ακούστε, κύριε. Οι εκλογέ έγιναν και μάλιστα δύο παροτές Και το αποφάσισε ο λαό ότι του αρέσει να έχει δανειακέ συμβάσει χωρί να έχουν ψηφιστεί από το Να τσεμπερδεύουμε από εδώ τέλο πάντων. Δηλαδή αυτό κυκλοφορεί ελεύθερα ακόμη. Δηλαδή ο κόσμο δεν παιδιάζει. Εδώ κυκλοφορούν οι 2.000 από τη λίστα. Μετά. Είναι εντυπωσιακό να δεις τις συζητήσει. Αυτή η τρέμει, φρέ... Όχι, α την τρέμει. Οι άλλοι με τα μάτια τη βλακεία. Πώ τα λένε αυτά τα, τα μάτια τη Έλλη. Πού τη λένε ε, αυτή. Πού τη δημιουργεί αυτή την εκπομπή. Εσύ? Ε, ναι, ε, τα μάτια τη βλακεία. Δηλαδή, <σοχελίως> πόσο ξεχωρίζει. <σοχελίως> αυτό που θύμισε <σοχελίως> το παλιό ανέκδοτο. Είδε στο παρελθόν. Τι έπαθε. Εχθέ άνοιξε την τηλεόραση. Έκανε τη γύραφη. Τρέλα, τρέλα. Φαντάσου τον κόσμο που κάθε μέρα επιμένει και ακούει. Όχι επιμένει. Να να Όχι ε... επιμένει. Ε... Τι να κάνει. Ναι, Άμα γυρίσει ότι... από 16 ώρε δουλειά αυτό που, mm. που είναι ευτυχισμένος yeah. που έχει δουλειά χωρί μεροκάματο ε, και γυρίζει mm. και η μόνη του αναψυχή είναι αυτό το, αυτό το άθλιο πράγμα, το τερατόργεμα. Τι να κάνει. Και λέω αυτό το να πράγμα. του κλείσει και να ακούει είναι... και σίγουρα. να ενημερώνεται από αλλού. Αυτό είναι. Λοιπόν. αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλό. Αλλά πρέπει να βάζουμε και το μυαλό μας να δουλέψει. Είχε μια συζήτηση χθες, πάλι στημένη, ώστε να μην υπάρξει ριζική, ριζική άποψη, να μην υπάρχει αιρετική άποψη mm -hmm. στο πάνελ. Εντάξει. Και είδαμε, ρε παιδί μου, το μέγεθος πραγματικά της επιστημονικής αρτιότητας των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ εναντί όλων των άλλων που λέγανε ακριβώ τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό το πράγμα. Απλά έμεινα με τον κύριο Σταθάκη που τον βγάλανε και βουλευτή. Τον κύριο αυτόν τον έχω γνωρίσει από τότε που απάντησε στην Αυγή. Ε, εγώ ε, νωρίς αρχές Μαρτίου του 2010 είχα γράψει ένα δισέλιδο στην Αυγή. Το πρώτο και τελευταίο άνθρωπο που δημοσίευσε η Αυγή ήταν ένα σπινθύρας δημοκρατικότητας που έσβησε όπως ακριβώς άναψε. Από τότε απαγορεύτηκε οποιαδήποτε ε, ριζικά ε, διαφορετική <συλίξη> λογική άποψη. <συλίξη> <συλίξη> λοιπόν, και στο επόμενο πήρε εντολή ο κύριο Σταθάκη, εκ μέρου του κύριου Δραγασάκη, να μου απαντήσει ε, με ένα άνθρωπο, όπου μου έλεγε και που αποδείκνυα εγώ με, οικονομικά στοιχεία, με, τα, με τα στοιχεία τότε ότι πάμε σε χρεοκοπία, μαθηματική βεβαιότητα πάμε σε χρεοκοπία και ότι το ευρώ καταραίει, η εσωτερική, εσωτερική του δυναμική, η εσωτερική του αθληνομική καταραίει και μετατρέπεται σε μηχανισμό χρεοκοπιών. Ο κύριο αυτό βγήκε και μου είπε τότε ποιο ισχύει, ποιο ευρώ. Το ισχύρο το ευρώ είναι πανίσχυρο. Mm -hmm. Δεύτερο, μου είπε ποια χρεοκοπία. Χρεοκοπία, τα κράτη δεν χρεοκοπούν. Ah. Και καθηγητή οικονομικών αυτό ο κύριο. Για mm -hmm. να καταλάβουμε σε mm -hmm. τι yeah. κατάντια είναι οι οικονομικέ σπουδέ στη χώρα. Λοιπόν, και επιπλέον λέει γιατί να χρεοκοπήσουμε αφού μόλι 5% στο ΑΕΠ με τόκους. Αυτό είμαι σίγουρο ότι αν τον βάλει στον οικοκυριό τον διαχειριστή θα τον ρίξει έξω. Διότι αυτό που ξέρει ο νοικοκύρι ότι πληρώνω τη δόση, δηλαδή το κοχρεωλήσιο και πρέπει να το συνυπολογίζω αυτό το πράγμα μαζί για να βρω τα λεφτά να τα πληρώσω, δεν το έχει υποστεί. Προφανώ έχει τόσα πολλά λεφτά που δεν το νοιάζει. Πένει, έχει, δεν ναι. έχει οικονομικά στοιχεία. Και σε αυτή τη λογική. Και άρα α, σπούδασε κάτι το οποίο δεν το κατάλαβε ποτέ. Δεν το αντιλήφθηκε. Βγήκε mm -hmm. καθηγητέ με του όρου που βγαίνουν οι περισσότεροι από αυτού, από λάθου. Mm -hmm. Λοιπόν, με γνωστά κομματικά παρασκήνια και όλε αυτέ τι ιστορίε, ο άνθρωπο mm -hmm. δεν μπορεί να διαβάσει οικονομικά στοιχεία. Διάβασα σήμερα στην Αδία ένα άνθρωπο για, το συγκο... για, τη... για τον προπολογισμό και γέλαγα. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία ας πούμε θα μπορούσαν να τα γεωγκάλει ο οποίος τι λίγο... το Διαβάζει δελτίο... τι το δελτίο, το δελτίο τύπου. Θα δείτε να, μετά για... με... Τι συζήτηση να μπορούμε όλο το προσχέδιο... να κάνουμε. Όλο το προσχέδιο... Θα το, το αναλύσουμε διεξοδικότερα το προσχέδιο προπολογισμού αργότερα. Ναι, ναι, αργότερα. θα το δούμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και τι άνθρωποι είναι αυτοί και α πούμε επαναλαμβάνει συνεχώ το ίδιο μοτίβο. Ε, επιστροφή στη δραχμή σημαίνει καταστροφή. Επιστροφή στη δραχμή σημαίνει καταστροφή. Επιστροφή στη δραχμή σημαίνει καταστροφή. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο που το, το 2010 μα έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χρεοκοπήσει το κράτο, διότι τα κράτη δεν χρεοκοπούν. Mm. Αυτό είναι το επιστημονικό επιτελείο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μα βγάλει την κρίση. Και λέω, εφόσον έχει σοβαρού ανθρώπου εκεί μέσα. Το αυτό το σου έλεγα Ότι δεν Πώς είναι, είναι αυτό Απλά γιατί δεν αποτελείται Εσύ το ξέρεις ακόμα καλύτερα Μπορεί να βγει Ο κύριο Αλλά έχει πολύ σοβαρούς ανθρώπους ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί επιλέγατε στη συγκεκριμένη. Αυτό είναι μου, αυτό είναι το ερώτημά μου. Ε, ή μάλλον γιατί επιλέχθηκε. Το συγκεκριμένο επιτελέχθηκε. Μία από τι δεύτερε εταιρείε στιχοδι... και μετά. Εγώ ε, ε, ε, ε, ε, ε, αυτό, ε, αυτό ρωτάω. Ένα στοιχοδιώκτη ανεπροηγουμένου, όπω είναι ο κύριο Τραγασάκη. Όπω mm. είναι ο κύριο Τραγασάκη. Που δεν υπάρχει φωλιά, σφυκοφωλιά που να μην δηλώνει πολιτική κάλυψη. Mm. Φόρουμ, ξεφόρουμ ιστορίε. Mm -hmm. Και μόνο αν τον αντιληφθούν και γίνει χαμό, τότε αποσύρει τη συμμετοχή σαν έξυπνο πολιτικάντη που είναι. Τον ξέρουμε από παλιά. Από τότε που έγινε υπουργό, μετέφτρεψε την έννοια της πολιτικής σε πολιτικαντισμό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ο άλλος, ο Σταθάγκης, είναι εντυπωσιακό. Τον έχουμε βρει. Τον έχουμε διασταθωθεί και στην Κρήτη, αλλά δεν έχει τολμήσει να πει μπροστά μου αυτά που λέει πίσω στην πλάτη μου. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε. Το τι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν ξέρουν εγώ οι οικονομικά στοιχεία. Δεν ξέρουν στοιχειώδη. Και από, τα, από την άλλη το, το απάβγασμα mm -hmm. όλη τη ανοησία είναι αυτό ο τύπο που τον έχουν για πρόεδρο. Ο κύριο Τσίπρα. Ο οποίο πέρα από ότι είναι ανιστόρητο ο άνθρωπο πήγε στη Γερμανία και γέλαγε, γελάνε τα γερμανικά μέσα σε ενημέρωση. Ο κύριο Χουντή έλεγε ε, προχθέ ότι όλα τα μέσα παρακολούθησαν τον Τσίπρα. Κάτι φοβερό α πούμε. Ότι είναι ένα πολιτικό μεγέθου α πούμε ευρωπαϊκού και για τα που από πίσω του. Παρακολούθησε τα blog. Τα μπλοκ και τα ιδιωσογραφικά πρακτορία, τα σοβαρά, το γέλιο που κάνανε με τι δηλώσει του κ. Τσίπρα, όταν του έλεγε ότι η πολιτική λιτότητα τη Βαϊμάρη φαινόμενο, ο ανιστόρητο αυτό ο τύπο, που δεν ξέρει ότι η πολιτική λιτότητα δεν εφαρμόστηκε από την πολιτική Βαϊμάρης, αλλά αυτό που εφαρμόστηκε από τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη, είναι η απελπισία μια σοσιαλδημοκρατία που είχε τη δική του λογική και επειδή δεν προχωρούσε άμεσα σε εθνικοποίηση και παραγωγή ανάταξη τη οικονομία έξω από τα πλαίσια που είχαν επιβάλει η σύμμαχοι από το 19 για τα συμφέροντα της γερμανικής αυτοστάξη έτσι εκτράπηκε το, το, το, το ναζιστικό φαινόμενο τόσο ανιστόρυτο και το έλεγες στο, στου Γερμανούς αυτά ευτυχώς δεν τα έλεγε σε ευρεία ακροατήρια. γιατί εκεί ξέρεις πέφτουν και γιαούρτια όπως στον στο φίσκ uh, που, uh, στο φίσκ συγγνώμη φίσσε. που έπεσαν ναι, και, ναι. λοιπόν αυτόν τον ανιστόρυτο άνθρωπο συγγνώμη γιατί το ε, Θεού. Δηλαδή, λοιπόν, συγγνώμη κοίταξε. Αυτά Και είναι... μάλιστα στο τέλος Για να τελειώσουμε αυτό άκου τις προτάσεις του Μην μένεις Πρώτο, τα λεφτά των δανείων πάνε για την αποπληρωμή των προηγούμενων δανείων Και για τις τράπεζες Όχι για τη σωτηρία του ελληνικού λαού Που βρίσκεται αντιμετωπίως πια με ζήτημα επιβίωση. Πολύ ωραία, πάλι καλά Χρειάστηκε δύο χρόνια να το καταλάβει ο κύριος Τσίπρος αυτό. Όταν μας έλεγε εδώ και δύο χρόνια, μας παραμύθιαζε ότι η, Ευρω... η Ευρωζώνη θα δώσει λύση και ότι το όλο πρόβλημα βρισκόταν στο ζήτημα της διαχείριση των δανείων και όχι το ότι πηγαίνουν σε πληρωμές παλιότερων δανείων. Η έννοια του πληρωμή παλιότερων δανείων δεν το αποδέχονταν ως συζήτηση, σαν αντικείμενο συζήτηση, θυμάμαι τον τζακωμό που είχα, συστηματικό τζακ Στι πλατείε, μάλλον και στι εκδηλώσει, με τον κύριο Μιλιό, ο οποίο δεν έχει ιδέα τότε σημαίνει δημόσιο χρέο. Ιδέα. Άλλο μεγάλο του οικονομικού επιτελείου. Η έννοια τη ημέρα... αναχρηματοδότηση. Ε, ε, έχει ξεσκίσει σήμερα το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί με κνευρίζει, γιατί εμφανίζονται ω όριμο φρούτο ότι αυτοί θα διαδεχτούν την κυβέρνηση mm. και σκέφτομαι το εξή, ότι αυτή είναι η υποσωποποίηση τη Βαϊμάρη. Mm. Είναι yeah. η προσωποποίηση τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρης στα πλάσια τώρα τα ελληνικά και αν δεν κάνουμε κάτι τώρα άμεσα μαζί με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέω ότι ο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί, αυτού του φειράματο με την ηγεσία του. Yeah. Αν δεν κάνουμε όλοι μαζί κάτι θα, βιω, θα, βιω, θα βιώσουμε τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρης νομίζω, στην Ελλάδα. Νομίζω ότι συμφωνεί ότι σε κάθε κόμμα ή κίνημα υπάρχουν φωτισμένοι, υπάρχουν και Ε όχι, εντάξει. Συγγνώμη, δεν μπορώ είναι... να βρω του τώρα. Συγγνώμη, συγχωρεί, που είναι χωρισμένοι. Μόνο με ένα φακό, α πούμε, το οποίο ξέρει τι κάνουν, ε. βάζουν Τώρα, το φακό πια, από το ένα αυτοί και φαίνεται από την άλλη λάμψη. Με. Δηλαδή δεν. Ήδη στον κακριμάκι χθε, πούμε, και έλεγα ο άλλο δεν ξέρω αν του μιλήσει το αυτοί θα κάνει αντίχηση Αν του πει μυστικό στο αυτοί θα κάνει αντίχυση. Το ακούσουν παραπέρα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ο άνθρωπο αυτό. Πάμε παρακάτω. Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό. Και άκου συμπέρασμα. Mm -hmm. Και άρα χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση. Είναι αναγκαία λοιπόν μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέο με συμμετοχή των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα οδηγεί σε διαγραφή μεγάλου μέρου του. Πρότυπο πρέπει να είναι η διάσκεψη του Λονδίνου του 1953 που διέγραψε το χρέο της Γερμανία. Mm. Ρε άνθρωποι του Θεού, αυτοί που του τα γράφουν αυτά. Γιατί αυτό είναι άσχετος, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει ξαναπεί αυτό. Ναι. Λοιπόν, Εσύ. η ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέο θα πρέπει να γίνει ανάμεσα σε χώρε που είναι δανειστέ. Και σε χώρε που είναι οφειλέτε. Mm. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο μια τέτοια συνδιάσκεψη στον κόσμο από το 19ο αιώνα που έχουν γίνει τέτοιε συνδιάσκεψει. Πότε βγήκε υπέρ των οφειλετών. Mm. Να μου πήρε παιδιά. Να μου υποδείξει κάποιο κάτι. Γιατί αυτό που ξέρω που βγήκε από το... Μπορεί να διαπραγματευτεί σαν χώρε. Να κάνει κοινά με το με άλλο χώρο. Ναι. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η 11η Καθαγέννη. Τη δεκαετία του το 80. Mm -hmm. Είδες πουθενά εκεί να εντάξουν στη, στην πρωτοβουλία τους και να κάνουν διασκέψεις με τους, με τους δανειστές τους. Μπορεί, ναι το πω, για πραγμάτευσης κανέναν οι άνθρωποι, δηλαδή τα κράτη αυτά. Ναι. Είναι τρελός. Και βέβαια, γιατί η διάσκεψη του Λονδίνου του 1953, είναι για να γελάς. Είναι για να γελάς. Είναι η διάσκεψη που ε, ε, την επέβαλε με το έτσι γουστάρο οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Μεγάλη Βετανία, μόνο και μόνο, για, για να γίνει η Δυτική Γερμανία προπύργιο του ΝΑΤΟ έτσι και τι κάνανε διαγράψανε τα χρέη των υφισταμένων τους mm. των χωρών σαν την Ελλάδα δηλαδή mm. που ήταν κυριολεκτικά εξαρτημένες και υποτακτικές και προτεκτοράτα και φυσικά ενίσχυσαν τη δανειακή επιβάρης Γερμανίας προς τις ΗΠΑ τη Γαλλία και τη uh, Μεγάλη Βετανία mm. αυτό είναι το 1953 και πάνω στο 53 η Γερμανία άδικα και τελείως παράνομα, εντάξει, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή προς την Ελλάδα. Τι κάνουμε τώρα εμείς, πάμε να δικαιώσουμε Πα... τη Γερμανία. Παίνουμε ένα μοντέλο το οποίο εξυπηρέτησε πολύ συγκεκριμένους στόχους. Με, το, με τη συνδιάσκεψη, η, η διάσκεψη του Λονδίνου το 53 αποτελεί μέρος της νατοποίησης της Γερμανίας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Με το δικασμού της, την τη της ίδρυσης. Είναι είναι τα καλά το αυτός που το λέει, που το, το γράφει, έχει διαβάσει. Αυτός ο τύπος, εκτός από το να κάνει βόλτες, δεν ανοίγει κανένα βιβλίο, δεν χρειάζεται στο διαδίκτυο να μπει, θα την βρει τη διασκέψη του 23, και στα πρωτότυπα, να διαβάσει. Ε, το θέμα είναι, ξέρει. Το, το copyright καμιά φορά, <χω> όταν δεν έχει τις γνώσεις, ε, μπορεί να φέρει αυτά τα, τα λοιπόν, αποτελέσματα και για να ηρεμίσουμε λίγα και ωραία Επειδή έχουμε πάρει πάρα μα πάρα πάρα, πάρα Πολλά email σχετικά με δάνεια Ναι ναι, ναι, ναι Τράπεζες ε, και εφορία Συνεχίζει και σήμερα αυτά κοιτάω ε, Έχετε απολύτως δίκιο Θέλω να σας πω ότι μέχρι και από το Μόναχο έχουν στείλει σήμερα ε, Θέμα για το Ναι, ναι. Έχουν δίκιο ε, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε Ότι αύριο στο Κιβε Περιστερίου Εθνάχου Μακαρίου 1 μετά τη γέφυρα κοροκυτώση, θα το εξηγήσουμε πώ ακριβώ είναι, στη μεγάλη συγκέντρωση που γίνεται εκεί θα γίνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Όποιο θέλει να μάθει με ποιο τρόπο, σύνομα, mm -hmm. με νομική κάλυψη δηλαδή, μπορεί να μην πληρώσει του φόρου του και να είναι και δικαιωμένο και να έχει το δίκαιο με το μέρο του, όχι μόνο το ηθικό ή το πολιτικό, αλλά και ε, με βάση την ομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και τα δικαιώματα που του παρέχει το ελληνικό δίκαιο, τότε δεν έχει παρά στο κύβε γιατί το ξεκινάμε με πρωτοβουλία της ομάδας νομικών του ΕΠΑΜ, μια, μια μεγάλη κίνηση για την προσβολή των φόρων mm -hmm. που καλούμαστε να πληρώσουμε, ομαδική προσβολή, συλλογική προσβολή στα 13, με τέτοιο τρόπο ώστε να σταματήσουμε πλέον να πληρώνουμε αυτούς καταχρηστικούς και παράνομους φόρους που στοχεύουν στην εξόδοση μα. Να δώσουμε τη δική μας απάντηση Ακριβώς έτσι, και, και να δώσουμε και απάντηση στο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε Όποιο θέλει, θέλει, θέλει να ξεφωτωθεί αυτού του φόρου Και δεν είναι να το πούμε έτσι Να πούμε και, και το εξής του καταναλωτή, ναι. Το ιδανικό του κατανοηλωτή Το κοινό κατανοηλωτή <Αμερικανάκι>, Για να πληρώνει το κογλίφους Να έρθει αύριο και θα δει με ποιον τρόπο μπορεί να το κάνει σύνομα δηλαδή, όχι αυτό το που ξέρετε πολλά κινήματα πρωτοβουλία και τα λοιπά, λένε, με πληρώνουμε και τα λοιπά και επαφύργονται στην προσωπική πρωτοβουλία του καθενό. Όχι. Mm. Γιατί το κάνουμε ομαδικά όλοι μαζί, συλλογικά και θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Και ότι αυτό, αυτή η πρωτοβουλία, γιατί υπάρχει και πολύ κόσμο που θέλει να έρθει, αλλά μπορεί να δουλεύει αύριο να μην το είναι εύκολο. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι από αύριο και στη συνέχεια θα αναλυθεί και μέσω τη εκπομπή. Και όχι μόνο, γιατί θα γίνουν διάφορε εκδηλώσει σε περιοχέ σε όλη τη χώρα, που θα αναλυθεί αυτή η πρωτοβουλία. Ε, οπότε ο κόσμο ξέρει να μην έχει την αγωνία, πιστεύει ότι αν κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν αύριο, δεν μπορεί να έρθει όλος ο κόσμο εξάλλου αύριο και στον κύβε περιστερίου, ε, δεν θα έχουν πληροφόρηση. Θα φροντίσουμε να υπάρχει πληροφόρηση σε όλο ναι. αυτό. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Πρέπει να πάρουμε μουσική ανάσα και πάμε σε Για όλη... ε, ε, να εξηγήσουμε ε, ε, ε, πού είναι αυτό. Ναι. Το κύβε είναι... είναι η συνέχεια της Λενορμαν ναι. προς το Περιστέρι, ναι. περνώντας ακριβώς την ανισόπεδη της Κυπισού, του, του ναι. της κυφισού, μάλλον, ναι. γίνεται θνάχου μακαρίου. Αμέσως μόλις περνάμε την ανισόπεδη, στο αριστερό χέρι είναι το κύβε Περιστεριού, ένα κτίριο με μεγάλο προάβλιο χώρο. Ναι. Λοιπόν, εκεί αύριο σε 7.30 ώρα, Μαζί με του νομικού του επαγγελματίε. Είναι κοντά παντήθουν. και το μετρό Αγίο Αντώνιο, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το Λέτε. λέω για τον κόσμο ότι μπορεί να μην. Βγαίνοντα. Ναι. Τώρα εκεί το αυτοκίνητο ίσω είναι λίγο δύσκολο, προτιμήστε καλύτερα τα μέσα μεταφορά. Όχι, μεταφοράς. έχει αρκετό, αρκετά έχει μεγάλο πάρκινγκ πάρκι. και yeah. οι δυνατότητε πάρκινγκ στου περιφερειακού δρόμου είναι oh. oh. μεγάλε. Yeah. Επειδή είναι βιομηχανική περιοχή. Oh. Σε 7,5 ώρα θα έχει κλείσει. Θα έχουν κλείσει τα εργοστάσια και οι αντιπροσωπείε τη περιοχή. Άρα η πρόσβαση είναι πολύ καλή και με τα μέσα μεταφορά και με το αυτοκίνητο. Και εκεί θα διαπιστώσετε πώ μπορούμε να την εφορία αφενό και φυσικά τι έτσι. Ναι. Υπάρχει και το θέμα των τραπεζών. Αλλά κύρια αιχμή αυτή τη στιγμή είναι η εφορία. Το... Μέσω από την εφορία σχεδιάζονται πρέπει... και άλλα Ακρίβως. και του χρόνου. Θα πρέπει να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε μέσω του ράδιου χωρί FM να υπάρχει online μετάδοση. Ε, μέσω του ίντερνετ δηλαδή. Mm -hmm. Επίση ε, θα πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη επίσημη έναρξη μια μεγάλη προσπάθεια που κάνει το ΕΠΑΜ και τη πρωτοβουλία που παίρνει που θα επαναληθεί σε κάθε γειτονιά τη Αθήνα σε κάθε πλατεία και πόλη σε ολόκληρη την Ελλάδα προκειμένου yeah. να ενημερωθεί από κοντά ο κόσμο και να συμμετάσχει και ο κόσμο σε αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια δεν είναι να μην πληρώσουμε. Η προσπάθεια είναι να του μπλοκάρουμε. Και να τους μπλοκάρουμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καταρρεύσει αυτό το πράγμα, το καθεστώς. Και ο μόνος τρόπος να καταρρεύσει είναι να μπλοκάρουμε τους πρακτικούς μηχανισμούς. Και να τους μπλοκάρουμε με έννομο τρόπο. Ότι υπάρχουν λύσεις Με δεδομένο βέβαια. ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές, και το ξαναλέω, ότι η δικαστική, η πρωτοβάθμιη δικαστική, mm -hmm. γιατί μετά αλλάζει η κατάσ Λοιπόν, οι πρωτοβάθι δικαστικοί έχουν δώσει τρομακτικό προστάσιο στον Ελληνπούν, ειδικά αυτή την εποχή για να ισχυροποιήσει τι θέσει του και τα δικαίωματά του. Έχουν γίνει λοιπόν, πάρα πολύ. Ακριβώ. Οι πρωτοβάθιοι δικαστικοί yeah. ε, να, τους, να μου επιτρέψουν να του πω λακικοί δικαστέ, με την έννοια ότι είναι κομμάτι του λαού. δεν είναι Έχουν κάτι. επαφή με τον κόσμο ακόμα και δεν μα. Δεν έχουν αποσπαστεί κοινωνία. ακόμη από το λαό. Yeah. Ναι. Λοιπόν, και έχουν δώσει πραγματικά και δίνουν συνεχίζουν να δίνουν μια τρομακτική μάχη. Και με την ευκαιρία, επειδή ακριβώ βρίσκονται και αυτή η κινητοποίηση τώρα, πέρα να δηλώσω, mm. και θα το κάνουμε και πράξη κιόλα, mm -hmm. ότι είμαστε μαζί του και θα δούμε με ποιο τρόπο θα του βοηθήσουμε πολύ συγκεκριμένα, ειδικά από τη στιγμή που, πληρο, όπω πληροφορήθηκα, θα ψάξουν να βρουν το δίκαιο του και δικαστικά. Mm. Πέρα όμω από αυτό. Φαντάζομαι, δικαστική, ε, δικαστικά. Έχουν Ομα. δίκαιο οι άνθρωποι, γιατί δηλαδή δεν κατάλαβα, α πούμε. Ναι. Του μόνο και μόνο για να φέρει, α πούμε, του συνταξιού με την ευκαιρία να κάνουν τι διακοπέ στην Ελλάδα και να εφαρμόσουν λοιπόν, και την. Ξέρουμε ότι έχουν επιβεβαιωθεί. Ότι... Λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα η βασική του συνεισφορά είναι το να συνεχίσουν να νομολογούν, να δικάζουν. Να δικάζουν με το, πήγε, το, νομίζω... δίκαιο, το δίκαιο του λαού, Λανά. δηλαδή του συμφέρον και τα, και τα δικαιώματα που έχει ο ελληνικό λαό. Αυτό να είναι δικάζουν. η βασική, ακριβώ. Αυτή είναι η βασική του συνεισφορά. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο. Θέλω να σου πω τώρα, οπωσδήποτε, γιατί δένει πάρα πολύ με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, ο φίλος μας από το Μόναχο μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Ε, έχει να κάνει με αυτή την εκδήλωση στο Κύβε να του πούμε ότι θα μανιτοσκοπηθεί και θα υπάρχει, στο Φέβαια, χωρίς θα, FM, έτσι, έτσι. θα υπάρχει στο αρχείο του χωρίς FM για να μπορείς να τη δεις Λοιπόν, ε, Θανάση, σε καλημερίζουμε και εμείς και θέλουμε να σου πούμε το εξή. θέλω να σου το διαβάσω Είμαι λέ, 27 χρόνων και εδώ και ένα χρόνο ζω στο Μόναχο εργάζεται εκεί ε, Καζάκι, εξαιτία σου και εξαιτίας του ΕΠΑΜ θέλω να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα γίνεται για να βοηθήσω και εγώ στον αγώνα που κάνετε το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, παρόλο που, δεν, που εδώ έχω ικανοποιητική δουλειά και καλέ πρόοπτικες, ενώ στην Ελλάδα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είμαι άνεργο. Πραγματικά είσαι η μοναδική ελπίδα. Εντάξει, ήταν συγκινητικό και ήθελα να το διαβάσω, να κλείσουμε έτσι το πρώτο μισάωρο. να σα ευχαριστούμε καταρχήν. <σχίσαι> Εμεί γενικά σαν εκτροπή, <σχίσαι> το έχουμε, έχουμε καθιερώσει με τον Πάνο Καγκλαμάνων παλιά, τα θετικά δεν τα διαβάζουμε. Όχι, που και <σχίσαι> πού πρέπει <σχίσαι> να διαβάζουμε <σχίσαι> κανένα θετικό, σε παρακαλώ. αυτό μα δίνει. <σχίσαι> <σχίσαι> Είναι... Εμείς τα διαβάζουμε, τα διαβάζουμε δημόσια εννοώ. Καταρχάς, εγώ έχω μία δυναμία σε ανθρώπους που μείνουν στο εξωτερικό και ασχολούνται και μας ακούνε. Ναι, ε, θέλω να του λέω είμαστε. μια καλημέρα. Σωστό λοιπόν, σωστό. και επειδή είναι πάρα πολύ, ε, εντάξει, πάμε να ακούσουμε έναν τραγούδι. Λοιπόν, μια και ο Δημήτρης ξεκίνησε δυνατά σήμερα, βάλαμε έτσι ένα δυναμικό τραγούδι και να πούμε αν ξεκινήσαμε σήμερα δυνατά αύριο το απόγευμα στον Κύβε θα σου πω εγώ τι θα γίνει και μετά από αυτό εντάξει. Λοιπόν. απλά δώσουμε ένα λεπτό πρέπει να πούμε ναι, ναι, ευχαριστούμε ναι. την Ιερά Πετρά γιατί μας έστειλε ένα email και μας ανακοινώνει ότι η εκπομπή ΑΕ θα αναμεταδίδεται ζωντανά από το τοπικό σταθμό ΙΧΟ στους 99,8 ευχαριστούμε πολύ πάμε ναι. παρακάτω λοιπόν τώρα γιατί έχουμε Και ένα γενικά θέμα... να πούμε το εξή: Ότι ε, όποιοι ραδιοσταθμοί αναμεταδίδουν την εκπομπή, είτε ε, με, με καθυστέρηση είτε, ε, είτε ζωντανά, ζωντανά ναι. ε, στείλουν μήνυμα στην εκπομπή ΑΕ, ώστε mm. να του ανακοινώσουμε και δημόσια, mm. δηλαδή, να, και να του ευχαριστήσουμε δηλαδή, για αυτό το λόγο, δεν υπάρχει κανένα ε, βέβαια. και τώρα πάμε σε ένα θέμα που μας έχουν τρελάνει στα μηνύματα σε παρακαλώ, με τα 600 δις η, συμβαίνει το ζήτημα αυτό το πράγμα εγώ έχω ξαναπεί και από αυτό το μικρόφωνο αλλά το έχω γράψει επανειλημμένα ότι σε συνθήκε που βεβαίως ο άλλος πνίγεται από τα μαλλιά του πιάνεται. Εντάξει. Πόσο μάλλον να και τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ματζούνια, μέντιουμ καχατορίχτρες και σε αυτού που λένε ότι έχουν 600 δισεκατομμύρια από του ομογενεί να μας λύσουν το πρόβλημα. Λοιπόν, έγινε μια ημερίδα τη του Διάταμ, ήταν αυτό πούμε, και τα λοιπά, όπου βεβαίω υπόθηκαν για αυτού που ξέρουν το θέμα. Δηλαδή ξέρουν τι σημαίνει διαχείριση χρέου, πώ κινείται το κεφάλαιο, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά που υπόθηκαν ήταν να του παίρνει και να του δέρνει. Εντάξει, χαρακτηριστικό παράδειγμα, δείξανε ομόλογο, το οποίο ήταν πλαστό. Βέβαια, ο κοσμάκι που είχε μαζευτεί εκεί πέρα, που χειροκροτούσε, δεν ήξερε, έχει ξαναπιάσει κανένα ομόλογο στα χέρια δεν είναι να δει πώ είναι το αμερικανικό ομόλογο. Όχι βέβαια. Λοιπόν, εμφανίσανε δίθεν τραπεζίτε Καναδά για να του επιβιώσει η κατάθεση των 600 εκατομμυρίων, ναι. δήθεν, ο οποίο έλεγε μπαρούφε, οποιοδήποτε έχει φραπεζική εμπειρία, ναι. θα έπρεπε να έχει φύγει επιτόπου εκεί μέσα. Λοιπόν, όπω επιπλέον και τα εξή καταπληκτικά, α πούμε. Μα ρωτούν γιατί παρεμβαίνουμε τώρα. Η Ελλάδα κινδυνεύει να χρεοκοπήσει επόμενε μέρε και δεν σα το αποκαλύπτουν, σα το κρύβουν. <Τοίτα> τα 31,2 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα πάνε στην αγορά. Είναι χρήματα από ομόλογο που η Ελλάδα σε ιδιότητα από το 82 και η ελληνική κυβέρνηση καίγεται να το πληρώσει διότι αν δεν έχει αυτά τα χρήματα 4 με 14 Οκτωβρίου τότε η Ελλάδα θα Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακία από αυτό. <Τοίτα> τα 31-32 δισεκατομμύρια τη δόση πάνε για ανακεφαλαίωση του ποιή τραπεζών και πληρωμή τόκων. <Τοίτα> <Τοίτα> και το ξέρουμε αυτό. <Τοίτα> Γιατί είναι δημόσια αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μη σα κοροϊδίδει κάθε που έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Ξέρετε τι σημαίνει 600 έχω δισεκατομμύρια. Αυτό ο κύριο ξεκίνησε με τις περίφημε μετοχές της τη Τράπεζα Ανατολή. Το ψάξαμε το πράγμα. Το ψάξαμε το πράγμα. Ένα νόμο τη κατοχής του 1942, μετοχές και ομόλογα του Ελληνικού, ιδιωτικών εταιριών, και τραπεζών που ήταν πριν σε χρήση μέχρι τότε καταργούνταν υπέρ των τραπεζών. Γι' αυτό η ιστορία τη Ανατολή σήμερα έχει μηδενική αξία. Αυτό όμω ορκίζεται ε, και πιστεύει ότι έχει ένα τρασεκατομμύριο στα χέρια. Επιμένουμε. Τρία πουλάγια καθόνται. Ναι. Λοιπόν, και εμφανίζεται ότι έχει από αυτά, μα δίνει τα 600 δισεκατομμύρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από αυτά τα 1-3 εκατομμύρια. Τα 1-3 εκατομμύρια, ναι. ναι μα δίνει τα 600, 600 δισεκατομμύρια, ευχαριστούμε ναι. Ναι. Πάρα, ναι. πάρα πολύ. Και όχι μόνο εμά, αλλά μπορεί να να ξεναδανεί και μερικέ καμία 25η χώρε, α πούμε, τη Αφρική, θα τι πούμε, το ναι. πράγμα. Ναι. Λοιπόν, Μόλις 0,5% επιτόκιο. Είναι και αυτήν Λοιπόν. Και υπάρχουν άνθρωποι που τον παίρνουν σοβαρά. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Για να έχει κάποιο 600 δισεκατομμύρια βεβαιωμένο κεφάλαιο σε τίτλους, πρέπει να έχει τουλάχιστον την επιφάνεια ή του Σόρος ή του Μπάφετ. Τέτοια επιφάνεια. Και όχι να έρχεται το πουθενά. Έτσι. Και, όποιο... και επειδή συντηρούν το παραμύθι ότι πρόκειται για την ομογένεια η ομογένεια δεν έχει καμία σχέση με αυτό είναι μια παρέα 4 πέντε ατόμων mm -hmm. εντάξει δεν είναι, η ομογένεια δεν έχει μέχρι, μέχρι την παρουσίαση στο president πίστευα ότι ήταν απλά κάποιοι ανόητοι τύποι οι οποίοι πιστεύουν είναι, έχουν γιατί... πιστέψει το ψέμα τους mm -hmm. από τη στιγμή που εμφάνισαν πλαστά δοκουμέντα mm -hmm. για μάνα ένα πατεώνας κοινού ποινικού δικαίου εντάξει και έτσι και τολμήσει κανένα από αυτού και ξαναχρησιμοποιήσει το όνομά μου. Παρά το γεγονό ότι έχω δηλώ, δηλώσει ε, ε, ε, συγκεκριμένα ότι δεν εμπλέκομαι αυτά τα πράγματα και δεν έχω καμία σχέση με αυτού του κυρίου. Mm. Και τι κυρίε δεν ξέρω και εγώ ποιοι είναι. Και την ε, ε, ναι, ε, Σε επιστολέ ε, ε, και τα λοιπά που κυκλοφορούσαν, χρησιμοποιήσω και το δικό σου όνομα και την εκπομπή για τα πολιτικά πλαίσια τα οποία έχουνε, έχουμε θέσει. Και τι μαθαίνω τώρα. <laughs> λοιπόν, ξα... θα, θα τα πούμε στα δικαστήρια. <laughs> <laughs> θα τα πούμε στα δικαστήρια. <laughs> ε, είναι και ευκαιρία να πάρουμε κι εμεί κάποια από αυτά τα δισεκατομμύρια, να ενισχυθεί το επάπτο. Να μην είναι, είναι από τα πλαστά δημιουργία. μόνο, Δημήτρη. <laughs> σε <συσυσύ laughs> <συσυσύ laughs> σε <έξουσε, laughs> παρακαλώ. Λοιπόν, να μην είναι από τα πλαστά. Λοιπόν, να είναι πραγματικά. Πόσο αφελή πρέπει να είσαι για να πιστέψετε αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι, ρε παιδί μου, δεν έχουν. Εντάξει, υπέροι. ο, ο απλό κόσμο εννοείται. Ρε παιδιά, ε, συγγνώμη, ε, συγγνώμη. Αλλά συγγνώμη. αν αυτά παρουσιάζονται σε εκπομπέ, ε, περνούν, ξέρει, από κανάλια, τηλεοράσει, ραδιόφωνα, είτε είναι περιφερειακά είτε δεν ξέρω ποια είναι η Τώρα... Δεν είναι... Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι να έχουν... έχουν την ανόητη ιδέα ναι, ότι μπορούν ότι να στήσουν κάνουμε. μια απάτη ναι. και βάζοντας κόσμο να πιστεύει αυτά τα πράγματα και να περάσουν το πλαστό ως έγκυρο για να πάρουν λεφτά έναντι του πλαστού από, από, από τράπεζες. Από τις τράπεζες. Από τράπεζες. Εάν το πιστεύουν αυτό το πράγμα, τελείως ανόητο. Έτσι. Τελείως ανόητο. Το άλλο είναι ναι. μήπως μαζεύουμε τον κόσμο για να ξεφτιλήσουμε τον αγώνα που κάνουν ορισμένοι ενάντια στο χρέο. Mm -hmm. Γιατί μόλι αυτό αποφασίσει στην οικονομία. Γιατί δημιου... δημιουργούμε πολλέ μαϊμόδε, ξέρει δηλαδή αυτό. Θα τον ξεφτυλίσουν. Ας πλέω, λοιπόν, ούτε θα ούτε σου πει εντάξει, μωρέ, ξεφτυλισμένο. Mm -hmm. Τώρα τι λέει ο Κασάκη. Α, διαγραφεί το χρέο. Έλα, μωρέ, σαν του ώρα είναι. Yeah, ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Α νόησε. Σε ασχοληθούμε με αυτού. Έτσι. Λοιπόν, συγνώμη, αλλά να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα αυτά. Mm -hmm. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού, δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτού. Έτσι, καμία σχέση. ρεϊτά κατηγορηματικά. Το έχουμε πει από την αρχή. Το ξαναλέμε και τώρα. Και όποιο χρησιμοποιεί ξανά το δικό μου όνομα προσωπικά σε αυτή την ιστορία θα, θα αντιμετωπίσετε συλλογικά με νομικού όσο και από το ΕΠΑ και από οπουδήποτε αλλού. Με οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται. Και αν χρειαστεί μέχρι εξαντλήσεω. Για να μην κινήσουν διαδικασίες διαδικασίε και στι ΗΠΑ ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι κύριοι ότι μπορούμε να φτάσουμε στι ΗΠΑ και να το, το και εκεί το θέμα. Λοιπόν, να σε απαταιώνα, να προσπαθήσει να, να, να, να, να, να, να κορονοδεύει τον κόσμο. Πολύ ευχαρίστος. Κάνει τη δουλειά σου, αλλά χωρί το δικό μου όνομα. Νομίζω ότι... Αν μπορεί να βρει, όπω έλεγε ένα Αμερικάνος τραπεζίτη και το συζητάγαμε στην Νέα Μάκρη, δεν υπάρχει νόμο ενάντια στην εκμετάλλευση του Μαλάκα. Συγκριτώ για την έκφραση. Αλλά έτσι το λέγει ο Αμερικάνιο τραπεζίτη. Λοιπόν, αν ψάχνει για φιλή για του εκμεταλλευτέ, δικαίωμά σου, αλλά δεν θα βάλει το όνομά μου μέσα. Mm -hmm. Νομίζω ότι αυτό το ξεκαθαρίσαμε επειδή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα και έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε. Συγγνώμη για τη βομολογία, για να, δεν θα επαναληφθεί αλλά γίνονται. το λέω για να ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Και ρε παιδιά, έλεος, χρησιμοποιήστε την κοινή λογική. Την κοινή λογική. Πότε ξαναβρέθηκε κάποιο με 600 δισεκατομμύρια να θέλει να εξαγοράσει Εάν το έκανε ε, δε, το, δεν υπάρχουν μόνο Έλληνε πατριώτε. Γιατί πατριώτες δεν το ομογενείς. κάνει επιτέλου. Ε, α αυτό. Ναι, το, γιατί δεν το κάνει. Αφού λοιπόν, είναι, είναι τόσο απλό το ζήτημα. Λοιπόν, το. Εγώ λέω το εξή. Δηλαδή, αν, αν ήταν μόνο οι Έλληνε πρωμαγενεί πατριώτε, γιατί δεν υπάρχουν και από, από αυτού του 3 εκατομμυριούχου να βγουν ας πούμε, και να πούν το αμερικανικό χρέο, επειδή είμαστε έναν Αμερικανή και θα το αμερικανικό κράτο. Πόσα είναι 16-3. Τι είναι 16-3, α πούμε. Για, το, για τον Σόρο, τον Μπάφετ και τον Γκέιτ. Τίποτα. Σωστά. Λοιπόν, μην λέμε τώρα έτσι αυτά τα πράγματα. Και μιλάμε λέμε σοβαρά. Και να ξέρετε, προσέξτε, το έχω πει από την αρχή, το Αμερικανικό Δημόσιο δεν είναι όπω το Ελληνικό Δημόσιο. Όποιο λαμόγιο διαχειρίζεται τα, τα ομόλογα δεν τρέχει τίποτα και δεν παρακολουθεί τίποτα. Mm -hmm. Παρακολουθεί ένα προ ένα τα ομόλογα του. Mm -hmm. Πού πάνε, τι χέρια αλλάζουν κτλ. Είσα, είμαστε σοβαροί τώρα. Θα ήξερε ότι κάποιος πάει να κάνει μια τέτοια ενέργεια με 600 δισεκατομμύρια δικά ομόλογα και θα ήταν αδιαφορό, θα σφύριζα αδιαφορά. Ναι, και δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Mm. Και μάλιστα θα πήγε και στην Ουάσιτο και όταν θα διαπραγματεύσουμε το Εντάξει, δηλαδή. Εγώ καταλαβαίνω από του ανθρώπου. Του ανθρώπου δεν έχουν καμία επαφή Αλλά αν βάλουμε. Έτσι καταλαβαίνω γιατί ψηφίζει φορά... Σαμαρά ο άλλο. Άμα λέμε... είναι να πιστέψει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι απλή. Εντάξει, πιστέψουμε του πάντε. Ναι, πιστέψαμε. Τότε πίστεψε και τον κύριο Σαμαρά όταν έλεγε ότι θα κάνει επαναδιαπραγμάτευση. Α αφήσουμε τα φανταστικά να πάμε, πάμε. πραγματικά. Εντάξει, αυτό. Να και πάμε γι' αυτό σε... λέω στου φίλου, δεν χρειάζεται. Απαντήστε εσεί για μα. <ΣΣ1> Από δεν πιστεύετε διαβήλω. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο. Γιατί το προσχέδιο του προπολογισμού είναι πραγματικό. Α, ναι, πάμε τώρα. Το έχει εκεί ολόκληρο. Άρα α, α, α φύγουμε και ας πούμε τι μας περιμένει ή τι θέλουν αυτοί να μας περιμένει Κάποια τυράκια βγήκαν από χθε. Αρχίσανε τα επιδόματα, θα κοπούν εκείνο Όχι, είναι το λιγότερο, καταρχήν να πούμε το εξή. Αλλά καπαλού πρέπει να ναι. είναι η παγίδα ναι. <laughs> το, προσχέδιο, το, το προσχέδιο έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις mm. Το πρώτο mm. πράγμα που πρέπει να διεπιστώσει κανείς είναι ότι είναι μια έκθεση ιδεών Α... Mm. Ah. Ως έκθεση ιδεών είναι ευχαρίστα γραμμένη. Θα ήθελα να γίνει αυτό. Εύχομαι και διασά εκείνο. Ναι. Και μάλιστα επιπέδου αυτή ηλικίου. Που είναι έύσιμο για αυτού που το έχουν συντάξει. Τους θεωρούσα πολύ χειρότερο. Α, έχουν ανέβει Ναι. Λοιπόν. Ναι. Ως έκθεση ιδεών, εντάξει. Βάζουμε και νούμερα. Μαθηματικά υπάρχουν, ναι. μαθηματικά, oh, okay. μαθηματικά μαθηματικά. Το ενδιαφέρον το πιο από, το από όλα, το πιο, μεγά, το πιο σημαντικό, <σομίως> είναι βεβαίως ορισμένες, αναγνωρίσπου... ορισμένες παραδοχές που κάνουν. Όπως η απόδοση των μέτρων για τη δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να βέρθει ω προ την απόδοση των μέτρων δηλαδή, θα πρέπει να αναφερθεί η μικρότερη σε σχέση με την άκουση των συντελεστών, δηλαδή παρά το γεγονό ότι έχουμε αυξήσει του συντελεστέ φορολογία, mm -hmm. έχει μειωθεί η αποδοτικότητα των φορολογικών μέτρων. Αυξάνουν συντελεστέ, αλλά εισπράττουν λιγότερα. Σωστά, ευχαριστούμε. Ναι, αυτό, το... αυτό είναι μια παραδοχή, έτσι. Το φαινόμενο λέει. Φαινόμενο. Αν δεν θέλει εξήγηση. Είναι φαινόμενο. Ναι. <laughs> ναι. Όπω λέμε, είναι φαινόμενο α πούμε. Ε, ο τυφώνα. Φαινόμενο η βροχή. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν και το φαινόμενο και αυτό. Και το φαινόμενο λοιπόν. Λοιπόν, αυτό. οφείλεται σε αρκετού λόγου. Όπω ah. η ύφεση, η μείωση του εισοδήματο των φορολογουμένων, mm -hmm. η φοροδιαφυγή, η περιορισμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων και των ιωτών και η καθυστέρηση έκδοση αποφάσεων από τα δικαστήρια. Δεν ξέρω αν στο φαινόμενο αυτό έχει συμβάλει και η καθυστέρηση τη κυρία Καλλιόπη. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά μπορεί να μα το εξηγήσουν παρακάτω. Καταμερισμό καταμερισμός της σε καθέναν από τους παραπάνω παράγοντες είναι δύσκολο να γίνει. Δύσκολο. Πόσο καθένας το, το μαθαίνει π. ο πρωτοεπιστής από το πρώτο έτος σχολή που πηγαίνει, σχολή ΤΕΗ λογιστικής, το μαθαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι δύσκολο να το κάνει. Παρόλα αυτά μας κάνει το... Και μας λέει ότι, σύμφωνα με που έχουν κάνει οι οργανισμοί, Mm. καθότι εμείς εδώ δεν κατέχουμε το IQ πάνω από το 30 να κάνουμε αυτή τη σχέση. δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την ναι. πράξη εμείς λοιπόν προκύπτει σύμφωνα με τιμή στις τραπέζες Ελλάδος mm -hmm. ότι τα δύο τρίτα της συστέρησης του συνόλου των εσόδων από έμεσου και άμεσος χώρους τα δύο τρίτα αποδίδονται στην ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας τον Βαράς κύριε Πρόεδρε δεν τον Βαράς. γιατί προσέξτε εσείς ρεξε... Να μην ναι. τους πω. Ναι. Δεν κάνει το λόγιο εξτρατεία τη φοροδιαφυγή. Ναι. Τότε τι μα λες ότι τα δύο τρίτα είναι λογοίση. Αλλά εσύ κυνηγά τον Λευτροπαγελματία γιατί Είναι αυτό για το πόσο Και βγάλανε και μελέτη την οποία την έχουν αποσιωπήσει τώρα και την έχουν αποσύρι. Ε, ναι. Τι να κάνουμε, κύριε το, το καταλαβαίνω, έχετε σοβαρό πρόβλημα κύριε και βγάζετε και φιτσιρικάδε κιόλα, υποσχόμενοι καριέρε ανθρώπου για να ευθυλίσουν την επιστήμη του με τόσο άθλιε μελέτε. Μόνο και μόνο για να στοχοποιήσετε κοινωνικο-επαγγελματικέ κατηγορίε. Τι να κάνουμε. Λέτε τη μελέτη με του ελεύθερου ναι. Και τώρα βγαίνει το προσχέδιο και λέει τα δύο τρίτα οφείλονται σε ύφεση. Το άλλο ένα τρίτο δεν οφείλεται σε φοροδιαφυγή. Άλλα. Οφείλεται στο γεγονό ότι έχουμε συνηθιδ όταν μειώνει στο σώτημά μου αποδίδω λιγότερο. Άρα δεν έχει φοροδιαφυγή η χώρα. Άμπρα, η φοροδιαφυγή εξανεμιστεί. Τι φοροδιαφυγή. Α, εντάξει. Τι φοροδιαφυγή. Το μόνο που έχουμε είναι εξαγωγή κεφαλαίου, το δούμε παραπέρα. Το έχουμε ξαναζητήσει ναι, πάρα πολλέ ναι, φορέ. Ναι. Το διαπιστώνει και, ίδια, και ίδια η ίδια το πολιτικό προσχέδιο με αυξανόμενη ροή από τον Οκτώβριο του 2009 mm -hmm. κλιμακούμενη έξοδο καταθέσεων ναι. από τη χώρα. Λέει, λέει είναι και όλο λέει, οφείλεται στι προσδοκίε. Ξέρετε είναι θέμα ψυχολογία. Αν ακού οικονομολόγου και σου λέει ότι το πρόβλημα είναι η ψυχολογία τη αγορά, είναι σαν να ακού γιατρό που σου λέει η εγχείρηση πέτυχε, είναι στα χέρια του Θεού. Ναι. Πάει ο ασθενή. Λοιπόν, τώρα, το ενδιαφέρον εδώ, το οποίο δεν το σχολιάζει κανένα και μου κάνει φοβερή εντύπωση, mm -hmm. είναι για η πρώτη φορά η απόδοση το τι μα έφερε το PSI. Και καταλαβαίνω και τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Και τον κύριο και τον κύριο και Καμένο τι... και όλη αυτή τη συνομόταξία ανθρώπων να μην αναφέρονται σε αυτά γιατί, γιατί, γιατί αν αναφερθούν σε αυτά θα ναι. πρέπει να θέσουν θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης συνολικά και το ξέρω του καίει αλλά τι να κάνουμε έλα να δούμε τώρα τι λέει αυτό ναι. λέει φάγαμε στη ΜΑΠΑ συγγνώμη εγώ το λέω αυτό Α. το PSI ναι. σωστά Μάλιστα. για να δούμε λοιπόν τι έγινε με το PSI. Για το οποίο στο κραυγάζουν. Ναι, η συμφωνία καλύπτει ομόλογα συνολικού ύψους 205,6 δισεκατομμυρίων mm -hmm. ευρώ. Mm -hmm. Τα οποία αναλύονται σε ομόλογα 173 το ελληνικό δικαίο και τα υπόλοιπα σε ξένο δίκαιο. Mm -hmm. 205,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσο απομειώθηκε αυτό το χρέος. Mm -hmm. Απομειώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία που καταθέτει ο, το προσχέδιο κατά... 106, 105,97 106 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Η εικονική απομείωση. Mm -hmm. Ωραία. Κρατιόμαστε καλά τώρα. Ωραία. Για να συνεχίσουμε. Αυτό γίνεται φανερό με τα νέα ομόλογα που δώσαν στις θέση Γίνεται φανερό με τα νέα ομόλογα που δώσαν στις θέση Ομόλογα που τα κατά το. Τα δύο τρίτα είναι το Ωραία. Για να κάνουμε όμως το PSI Ακούστε τι πληρώσαμε mm -hmm. με, με βέβαια νέα δανειακή σύμβαση Λέει για την αντιμετώπιση ε, Της επιπλέον χρηματοδότησης που προέκυψε Από το PSI mm -hmm. Υπεγράφει νέα δανειακή σύμβαση Η οποία περιλαμβάνει Κρατηθείτε τη χρηματοδότηση μέρους της αθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων μέχρι ύψους 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το κάνουμε λιανά αυτού. Ναι. Δηλαδή, δώσαμε στους ξένους τραπεζίτες 30 δισεκατομμύρια ευρώ το οποίο το χρεώθηκε ο Έλληνας φορολογούμενος και το ελληνικό δημόσιο αλλά αυτό του δώσαμε κάσο, ρευστό, στο χέρι. Μάλιστα. Δεύτερο τη χρηματοδότηση τη επανάγορα τίτλων που έχουν παρασχεθεί ως ενέχειρος στο ευρωσύστημα ύψους 35 δισεκατομμύριων ευρώ. Τι είναι αυτό τώρα, να το καταλάβουμε. Mm -hmm. Όταν μα χαρακτήρισαν σε selective default, σελεπιλεκτική ε, χρεοκοπία, πτώχευση, θυμάστε το κύριο Βενιζέλο που μας έλεγε, Δε, έλα, ρε, δεν έχει τίποτα δεν έχει τίποτα. Ναι, και μας λέγανε όλοι μας όρος, ότι δεν τρέχει τίποτα. Ναι, ναι. Δεν μας έβγαιναν ο Δράγκη ή οποίο mm. ήταν τότε. Νομίζω ο Δράγκη ήταν. Και μας έλα μου, εντάξει μου, βγαίνουν κάποιοι εκεί πέρα και σε χαρακτηρίζουν, δεν έχει τίποτα. Mm -hmm. Άκου όμω τι βρωμιά έστησε το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Τρίκη Τράπεζα σε βάρος της χώρας. Mm -hmm. Επειδή χαρακτηριστήκαμε σε ηλεκτρική φόλτ, mm -hmm. ζήτησε να της δοθούν ομόλογα τα οποία τα α, έδωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοσυντηρική Σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Τελευταία Τράπεζα ω εγγύηση γιατί η Ελλάδα μπήκε σε καθεστώ selective default. Από ό,τι επιπλέον εγγύηση. 35 δι. Τα οποία επιστράφηκαν τον Ιούλιο στην, α, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοσυντηρική Σταθερότητα αλλά εμεί τα έχουμε χρεωθεί ω χρέο. 35 δι. Τις εγγυήσει που πήραν αυτοί έχουν προσθεθεί στο ε, χρέο στο δικό μα. Ακριβώ. Γιατί εμεί τα πληρώσαμε. Ναι. Αυτά. Ναι. Γιατί αυτοί παρακάτε. μας χαρακτήρισαν σε λέκτη τυφών. Ναι. Ωραία. Ε, δηλαδή το δεν το έχει τίποτα μα ναι. στήξε 35 δισεκατομμυριά. Και ένα κράτο υποπτώχευση δίνει εγγυήσει σε χρήμα ζεστό. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Αυτή που έχει στήσει το όλο σκηνικό για το PSI. Και που υποτίθεται ότι αυτή μα βοηθάει. Ναι. Υποτίθεται, Υπό. θέλω να σου πω. Είναι μέσα Καταλαβαίνεις στον οργανισμό στήριξη. Γιατί, γιατί βουλοσέισον, οι καμένοι Έλληνε και οι Σιριζέοι. Mm -hmm. Βουλοσέισον. Γιατί αν βγαίνουν αυτά τα πράγματα, σου πει ο άλλο κάτσερε μαγκα. Εγώ θα είμαι εδώ και μια ζωή σφαλιάρε. Είναι μια στιγμή. Το λαθούμε τελείω. Λοιπόν. Ναι, αλλά μήπως τώρα ότι αυτά έπρεπε να τα πάρουν, διότι εκ των πραγμάτων όταν η χώρα χαρακτηρίζεται σε electric default, έτσι ε, έχουν πίσω, δίνουν κάπου λόγο δεν μπορούν να δίνουν τα δάνειά τους στις, ε, στις χώρες στον κόσμο, στους πολίτες δηλαδή εμείς έχουμε χειροκοπήσει και τους δίνουμε και, και, και γης από πάνω για να μας σώσουν χώρια τα ομόλογα που έχουν στα χέρια του. τα δικά μας ομόλογα για να μας τα οποία ε, οι ξεφτήλες μας δώσαν 713 εκατομμύρια <laughs> από τα κέρδη που έχουν Ξέρεις είναι τα κέρδη. Έχουν 56 δισεκατομμύρια στα κέρδια του. Mm. Σωστά. Τόσο λέει ο προπολογισμός. 56-57 mm. δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Διδική Τράπεζα. Τα οποία τα αγόρασε με 35, εκατομυρια... 35 δισεκατομμύρια. Μόνο mm. αυτή η διαφορά φαντά στο ποσοστό mm. κέρδους. Ναι. Ταυτόχρονα εισπράττουν τόκους mm. για αυτά τα ομολόγα. Και από αυτά τα κέρδη μας 713 εκατομμύρια. Επειδή ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά ζήτουλες δεν είμαστε. Το κάναμε και μόνοι μας. Εντάξει, λοιπόν. Και τώρα συζητάμε αν ο Μημαράκες έφαγε 10 δις. Ναι. Εδώ χαρίσαμε 35 ε, ε, ε, ε, ε, ε, δις τελευταία του τράπεζα, έτσι για την πλάκα της. Ναι, ναι. Επειδή χαρακτηριστήκαμε σε Lectric Τιβολτ, που οι ίδιοι μας έλεγαν, που οι ίδιοι μας οδήγησαν, οι ίδιοι μας οδήγησαν ναι, το βέβαια. PSI, ναι, ναι, αυτήν ναι, ναι. το αποφάσισαν. Ναι, ναι. Εντάξει, μας το επέβαλαν. Και μετά τους πληρώσαμε και από πάνω. Mm -hmm. Πληρώσαμε 30 στους ξένους τραπεζίδες για να δεχτούν το PSI. Yeah. Άρα 35 στο ευρωσύστημα yeah. επειδή μας, μας βάρανε σε κατάσταση Selective Default. Και μετά δεν φτάσαμε. Κάτσε, <laughs> έχει και άλλα. Φέβαια. Λοιπόν, τρίτο, τη χρηματοδότηση από πληρωμή στο δοδουλευμένων τόκων ύψους 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή... Τους πληρώσαμε για τους δύο μήνες μέχρι να γίνει το PSI, δεν δουλευμένου ναι. τόκου 5,7 δι. Δεν υπάρχει αυτό. Και όμω πάμε παρακάτω και άλλο. Τη χρηματοδότησα να κεφαλοποιήσει το τραπεζόν. <συλίξη> πληρώνουμε εκεί, πληρώνουμε τόκου. <συλίξη> Υψους 23 δισεκατομμύρια ευρώ, Δηλαδή 23 δισεκατομμύρια στους εγχώριους Δεν μείνουν παραπονεμένοι yeah, Υπά... δεν είναι Ο ενώ. νόμος βέβαια Ο νόμος βέβαια του Φεβρουαρίου ή Μαρτίου του 12 mm -hmm. Που προβλέπει να ανακεφαλοποιήσει Ή λέει ότι ανακεφαλοποιήσει θα φτάσει στα 48 Τα 23 είναι τα πρώτα Λοιπόν ερώτημα Πόσα κάνουν όλα αυτά απομειώθηκε το χρέος εικονικά 106 δισεκατομμύρια mm -hmm. Και μας βάλανε να πληρώσουμε 30 και 35 και 5,7 και 23. Σύνολο 93,7. Μάλιστα. Δηλαδή, έτσι. Και παραμπιπτόντω, παρα, αυτό έχει μια διαφορά 12,3 δισεκατομμύρια. Αν όμω φύγουμε από αυτό το, Α, από αυτό το μαθηματικό τυπό. Ναι, και πούμε ότι χρωστάμε και άλλα 25 δισεκατομμύρια στι τράπεζε για την ανακεφαλαιοποίησή του, φτάνουν συνολικά 118,7. Θα δώσουμε, δο, θα δώσουμε μέχρι τέλο του χρόνου σε ρευστό 118 και 7 δισεκατομμύρια για να μας κάνουν εικονική απομείωση των ομολόγων 106 δισεκατομμύρια γι' αυτό λέω τον Βαράς κύριε Πρόεδρε τον Βαράς ο κύριος Πεπόννης που είναι ακριβώς που κατοικοεδρεύει να το στείλουμε δηλαδή είναι σε όλα πρέπει να είναι σε όλα εντάξει, μέσα άνθρωπος, εντάξει, το yeah. λέμε το αναφερόμαστε γιατί έχει αυτές τις δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγους Αλλά λέμε τώρα τι λέμε. Ναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Κάναμε μία αναδιάθρωση χρέου με κούρεμα. Όπου, όπου μα χαρίσανε 106 εικονικά δισεκατομμύρια ναι. και του δώσαμε σε ρευστό μέσα στο χρόνο 118,7. Άρα λεφτά υπάρχουν. Έχουν. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει. που έχει στηθεί ποτέ έτσι. που έχει στηθεί στα ζητήματα διαχείριση χρέου. Ε γιατί έχουμε και άλλες μεγάλες μεγάλε απάτε. Mm. το χρηματιστήριο μα τύχει σε 175 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό yeah. μας έχει στοιχεί σε 118,7. Δεν μην, μην περνέουμε τις απάτες, γιατί yeah. ξέρεις, μετά παθάνουμε 10 yeah. κεφαλικά λοιπόν, αυτή που μα ακούνε. Το καταλαβαίνουμε μία μία αυτό το πράγμα. Και αυτό yeah, είναι, είναι τα επίσημα στοιχεία. Θα πάνε χαπάκια. Εδώ είναι τα επίσημα στοιχεία. Δεν είναι ότι... Θα βάλουμε μια ανωτελεία. Yeah. Θα συνεχίσουμε. Θα ακούσουμε τους ε, ειδήσεων. Και θα συνεχίσουμε πάντα με το προσχέδιο προπολογισμού. Όλα αυτά είναι επίσημα που τα λέμε. Είναι στο προσχέδιο του προπολογισμού. Δεν είναι δικά μα. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ και 2.30 μαζί σα, όπω κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στον RTFM στου 90,6. Ο Δήμητρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα στα μικρόφωνα. Εσεί ε, συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μα μέσω του εκπομπή ΑΕ παπάκι Gmail. Τελειακόμι στο 2.10.9407.000 Και είμαστε εδώ, εξηγούμε πολλά που δεν θα ακούσετε ε, από αλλού που αφορούν το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο κατατέθηκε, είναι επίσημο έγγραφο και ε, λίγο πριν διακόψουμε και για το βελτίο ειδήσεων είπαμε κάποιους αριθμούς που μας άλυσαν πραγματικά, Δημήτρη. Έτσι. Για την καλωστημένη απάτη του... Ναι, και ε... εγώ ρωτάω το εξής. Υπάρχει Έλληνας πολιτή αυτή τη στιγμή που να μην θέλει να ανακαθίσουν αυτούς στο δικαστηρίο. Και ας αποδείξουν αυθαιότητά τους. Σωστά, ναι. Δεν καταλάβω δηλαδή. Κάνανε ζημιά στο ελληνικό δημόσιο 118 δις χάρη χάρη στην αναδιάφρονση, το οποίο θα, θα κληθεί να το πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Και συζητάμε. Του κοιτάμε και υπάρχουν και Έλληνες πολιτικοί αργικοί, όπως για παράδειγμα ο κ. Παπαρίγα που μας είπε, λέει η νομική προσφυγή δεν υπάρχει κανένα, λέει, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται, λέει, γιατί, όπως ε, το λένε, η, η, η, ο, υπερκεράζει το πολιτικό ζήτημα. Τι λες κυρία μου, ας τα καλά σου. Αλλά θα κάνει ο Έλληνες πολιτικοί να τους κοιτάει no, και να προσεύχεται no, no. στον Αλλάχ, όταν θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Καλά Στην άμα, κυρία Παπαρίγα δηλαδή. θα προσεύχετε εννοείς Ναι, τέλος πάντων, τώρα Λάχπαν, το ίδιο Πότε, θα, ε, τέτοιες, τέτοιες πότε θα έχει ο κομμουνισμός να σώσει την ανθρωπότητα Ναι, μέχρι μόνο τότε, που στη δική της, τότε... της αντίληψη είναι ο κομμουνισμός των βο, βογομήλων ναι, Δηλαδή ναι, ναι. του βογομιλισμού, δηλαδή δεν είναι αίρεση της σκεπτικής του 13ου αιώνα ναι, Τέτοια ναι. αντίληψη για ο κομμουνισμός, κυρία Παπαρίγα Λοιπόν, ε, ε, το ζήτημα είναι ότι... Ε, σας είπα προηγουμένως ότι δεν στηρίζεται πουθενά ο προπολογισμό, Ακόμη και τα απολογιστικά στοιχεία που δίνει ναι. είναι σαφώς υποτιμής, υποτιμημένα σε σχέση με το πώς θα λήξει το 2012 mm -hmm. παρά το γεγονός ότι εκτιμάει ότι θα είναι 6,5% η ύφεση το 2012 βεβαίω. Κάτι περίεργο λόγο. Παίζει, παίζουν με, με, με τα νούμερα. Όπου για παράδειγμα θεωρούν ναι. Θα τα πούμε μάλλον παρακάτω, λένε για παράδειγμα ότι το μεγάλη επιτυχία που έχουν καταπτώσει τώρα, ναι. η μεγάλη κοβερή επιτυχία, είναι ότι έχουν κατεβάσει 8,4% το πρωτογενέ ε, έλλειμμα του κατηγοροπολογισμού. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Τώρα, πόσους χρειάστηκε να θανατώσουν για να το κάνουν αυτό το πράγμα και σε τι κατάσταση οδήγησαν νοσοκομεία, παιδεία, υγεία, παιδεία, ε, κοινωνικές δαπάνες, ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες, ε, τρίτεκνος, πολύτεκνος ιστορίε <συστηνόν> και <συστηνόν> όλα αυτά τα, <συστηνόν> τα πράγματα, δεν <συστηνόν> ε, τίποτα, η επιτυχία όμως είναι φοβερή. Πέρα όμως από αυτό, <συστηνόν> το 8,4% στήχησε στην ελληνική οικονομία 20% ύφεση. <συστηνόν> <συστηνόν> <συστηνόν> το οποίο βεβαίω το διαπιστώνει και στο αυτό. Και πάλι λέει το εξή χαρακτήρα. Φαίνεται, ναι. φαίνεται. Δεν είναι σίγουρο. Φαίνεται, δεν ξέρουμε. Ναι. Αλλά έτσι φαίνεται. Τώρα μιλάμε για προπολογισμό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι λέει. Έτσι. Φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία έχει περιπέσει σε ένα φαύλο κύκλο δημοσιονομική προσαρμογή, ύφεση, μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, με κεντρικό σημείο αναφορά την εντυνόμενη αβεβαιότητα, ο οποίο μπορεί να διακοπεί, ο φαύλο κύκλο εννοεί, κατάλληλικά του. Λοιπόν, να ενισχυθούν οι θετικές προσδοκίες για την οικονομία, τρία πουλάκια κάθονται. Να, όπως είμαστε την δει... είναι έκθεση ιδεών. Έκθεση ιδεών. Οι θετικές προσδοκίες είναι συνάρτηση, κυρίως, ενός αξιόπιστου προγράμματος οικονομικής πολιτικής και ενός σταθερού χρηματοπιστωτικού πλαισίου. Έκθεση ιδεών λυκείου. Και μάλλον αδικό τα παιδιά του λυκείου. Ναι, Στην Μα λίγο. είναι δυνατόν σοβαρο, Σοβαρολογούμε Σε φαύλο, σε φαύλο κύκλο Ήθεσης Να διαπιστώνεις αδυναμία επίτευξης δημοσιονομικού στοχο Και πρώτο Να βαδίζεις την ίδια γραμμή Μα ρε κακομήδη. Κάνε μια λογική ανάλυση Όχι οικονομική ανάλυση mm -hmm. Λογική ανάλυση από που λες ε, Φαίνεται Δεν το ξέρω Γιατί μπορεί να έχουν περάσει έξι χρόνια οικονομικής ύφεσης ναι. Έτσι στην Ελλάδα Αλλά θα χρειαστούμε μάλλον 46 χρόνια Για να αντιληφθούμε ότι φαίνεται Ότι έχουμε μπει σε φαύλο κύκλο mm -hmm. Και παρά το γεγονός Ότι δεν έχουμε καμία Κανένα παράδειγμα άλλο στην Ευρώπη mm -hmm. Σε συνθήκες γενικά ομαλές Αλλά και σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης ε, Διεθμή Που να έχει τέτοια ύφεση, Όπως η ελληνική οικονομία Αλλά φαίνεται κατά το συντάχτη, Ότι μάλλον εκεί έχουμε καταλήξει mm -hmm. Και ότι ε, λόγω του, του φαύλο κύκλου θα έχουμε προσαρμογή ή ύφεση μη επιδείξης στόχων. Ωραία. Και εμεί τι κάνουμε. Συνεχίζουμε στο φαύλο ελπίζοντα Σε Ελπίζοντας σε τι. Στο ότι θα αλλάξουν οι προσδοκίες για την οικονομία. Δηλαδή κάποια στιγμή. Θα αλλάξουν οι προσδοκίες. Θα αλλάξουν οι προσδοκίες. Δηλαδή πώς ξαναδείς. Είναι, είναι πολύ απλό. Μπαίνουμε σε μια χώρα, το σφάζουμε όλους μέχρι κάποτε yeah. να, να σταματήσουν να τρομοκρατούνται τον κόσμο από τη σφαγή yeah. και ή θα μείνει απαθή ή θα αρχίσει να χαίρεται που το σφάζουμε. Yeah. Αυτό είναι προπολογισμό ή ψυχιατρική έκθεση. Γιατί νομίζω ότι το ε, θέλετε... κείμενο αυτό είναι αντικείμενο θα... μελέτη ψυχιάτρων. <laughs> Για να δούμε το ψυχιατρικό προφίλ των ανθρώπων που το, το έχουν εγγράψει. Το σύντακτο. Ναι, ναι, μόνο έτσι. Η οικονομική ανάλυση δεν έχει, δεν να ανάγκη. Αυτή πήραν μια εντολή, ίσω αυτή. Ναι, μπαιρες. δεν είναι τώρα. Κινούνται στα πλαίσια, ναι. Κινούνται... Το ποιο τα έχει κράτο θέλω Όπω, α πούμε, ο που λέει, το και έδωσα μερικά ονόματα Και δεν το το και εφόσον έτσι, το, για λέει αυτά... το λέει όλα αυτά, ναι. γιατί πάει ο κύριο Πεπόννη, δεν τον αρπάζει και δεν τον χώνει με βραχιολάκια. Γιατί. Αφού είναι καραμπινάτη περί, περίπτωση υπεξαίρεση. Καραμπινάτη, το ομολογεί κιόλα. Έδωσε, λέει, κάποια νόμο. Και δεν τα έδωσε όλα, δεν μεγάλω. Mm, να σου πω. Και με πρωτόκολλο παραλαβή και όλα αυτά πράγματα όπω λέει. Για απάντηση εδώ στο φίλο δηλαδή. Σε ποιο λέει, στο φίλο Χρήστο. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο. Κάτσα τώρα. Εγώ έκανα εδώ μια βλακία και έχασα το μήνυμα. Σε ποια σελίδα λέει για το... αυτά που διαβάζει για το PSI. Σε ποια σελίδα του προπολογισμού. Εφτά. Σελίδα ακούστε, 7. Λέει, και μετά στο κεφάλαιο για το δημόσιο χρέο. Να. Ναι. Για το PSI και τι εγγυήσει λέει για να μπορέσω να τα δω. Σε ποια σελίδα του προπολογισμού. Στη σελίδα 7. 7 Εφτά συν, συν το τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει αναλυτικά για το χρέο και πώ θα επιβαρυνθεί. Θα φτάσουμε εκεί για να δούμε την, εκτίμηση, την επίσημη εκτίμηση του το χρέος. Λοιπόν, που γίνεται παρά τις, ε, τις παπαρολογίε που λέει μέσα για τα νούμερα. Όπως για παράδειγμα, δηλαδή, ορισμένα πράγματα σε κάνουν και τρελαίνε. Λέει, αναφορικά με τις συνιστώσει του ΑΕΠ, του ΑΕ, ξέρετε, Αχ, ε, ε, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει και γίνει ο ΑΕΠ συνιστώσει. Αυτό ο δεν έχει περάσει από οικονομική σχολή, εγώ είμαι σίγουρος. Έτσι, mm -hmm. λοιπόν, δεν έχει συνιστώσει το ΑΕ, Λοιπόν, το πρώτο τρίμηνο του 12, η ιδιωτική κατανάλωση μείωσε μείωση, πτώση 7,5%, οι συνολικές επενδύσεις πτώση 21,3% mm -hmm. και οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,5%. Τώρα, πε μου εσύ για να τραβώ τελείω Πώς γίνεται η, η, η, η πτώση των επενδύσεων 23%, 21,3% mm -hmm. να έχεις αντίστοιχη μείωση τη παραγωγή στην Ελλάδα. Ε, έτσι, ε, στην ε, δεν θυμάμαι ακριβώ το τεπίο της βιομηχανίας αλλά να έχει αύξηση τη εξαγωγή αγαθών εξαγωγείς. είμαστε τρελοί αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρχει αυτή η αύξηση mm. που δεν είναι αυτή γιατί συμπεριλαμβάνουν, κάνουν αλχημίες με το λαθρεμπόριο λοιπόν ε, ακόμη και αν είναι αυτή οι εξαγωγέ αυτές που σημειώνονται είναι τελείω μα τελείως ε, Δηλαδή, σωρινές, δηλαδή αλλαγή για δηλαδή, μια βιομηχανία, πούμε, μια βιομηχανία δε, παιδί, που έχει τη δυνατότητα να αντέξει την οικονομική ύφεση. <laughs> Τι κάνει. Επαναπροσωτολίζει εφόσον δεν έχει εσωτερική ζήτηση mm -hmm. πάει και παραπρο... πουλάει ό,τι μπορεί στο εξωτερικό. Και σταματάει εκεί. Αυτό όμω έχει όριο. Mm -hmm. Δεν μπορεί να συνεχίζει. Ούτε κάνει επενδύσεις για Είναι να αναπτύξει δηλαδή, την παραγωγή ναι. του. Άρα δεν διεκδικεί η νέα μερίδια. Δεν πάει να τρελαθεί mm -hmm. από τη στιγμή που δεν έχει μια οικονομία να την υποστηρίζει. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, ακούτε τι πάμε, τι, πάμε τι, τι εκτίμηση μεγεθών κάνουμε. Mm -hmm. Κατά περίεργο τρόπο, το 2011 είχαμε ε, πτώση ιδιωτικής κατανάλωσης 7,1% το 2011. Αυτό αντιστήχησε σε ύφεση, επίσημα στοιχεία αυτά, 6,9% Σωστά. Φέτο υπολογίζουν ότι η ιδιωτική κατανάλωση, κατανάλωση δηλαδή νοικοκυριών και επιχειρήσεων τζίρο δηλαδή συνολικά, θα πέσει 7,7%. Περισσότερο δηλαδή. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο θα έχουμε λιγότερη ύφεση, 6,5%. Γιατί. Γιατί. Ενώ είχαμε η δημόσια κατανάλωση το 2011 έπεσε 9,1%. Mm -hmm. Θεωρούν το 12 με τα νέα μέτρα με του περιορισμού, με όλα αυτά τα πράγματα, θα, θα, είναι, θα είναι μικρότερη η πτώση τη δημόσια κατανάλωση κατά τρει ποσοστέ μονάδε. Το βαράς, κύριε Πρόεδρε, το βαράς. Γι' ε, αυτό λέω, έκταση δεόν. Α το δούμε έτσι. Μήπω ξέρουν κάτι παιδί μου αυτοί άλλο. <laughs> τι τι <laughs> άλλο που <laughs> να του δίρουμε να μην τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Και το 2013, προσέξτε, έχουμε εκτίμηση ότι το ΑΕΠ θα έχει μείωση, ξαναμείωση, μείον 3,8%. Ναι. Γιατί, άκου τώρα, γιατί η ιδιωτική κατανάλωση κατά, κατά περίεργο λόγο θα μειωθεί μεν, αλλά δεν θα μειωθεί με αυξανόμενο ρυθμό όπως γιώναν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα μειωθεί μόνο στο 5,9. Μα για να μειωθεί στο 5,9 σημαίνει ότι από κάπου θα βρούμε εισοδήματα και δραστηριότητε που θα καλύψουν την ιδιωτική κατανάλωση. Πού θα του βρούμε ρε παιδιά για να μου πείτε και από γογγύλια. Ξέρω εμπράγματι ενταλλαγή τι θα κάνουμε, θα, θα, θα αλλάζουμε κότε με αυγά, mm -hmm. τι ακριβώς mm -hmm. θα, θα κάνουμε για να βγει το 5,9. Και παραπέρα το δημόσιο, το δημόσιο θα έχει κατανάλωση, μείωση της κατανάλωσης 7,2. Παραπάνω δηλαδή από το 12 με όλα τα μέτρα που παίρνονται. Μάλιστα. Δηλαδή τρει λαλούν και δυο χορεύουν. Είναι κάποια αριθμή εδώ που... Επενδύσεις τώρα. Πρόσχεσαι. Στις επενδύσεις, για κάποιο περίεργο λόγο, το 2011 έχουμε πτώση επενδύσεων 20,7. Για κάποιο περίεργο λόγο έχουμε μείωση της πτώσης των επενδύσεων το 12. έτσι υπολογίζουν, παρά το, το γεγονό ότι το τρίμηνο είχαμε 21,3 πτώση. Mm -hmm. Στο 18,5. Ας το πάρουμε έτσι. Ότι είναι έτσι. Ναι, ας το πάρουμε έτσι. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο πώς είναι δυνατόν με τέτοια διψήφια ποσοστά πτώσεων των επενδύσεων να έχουμε μόνο πτώση το 13 3,7% Δηλαδή εντάξει αναφέρεστε σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα Παιδιά βγάλετε τουλάχιστον κάποιους αριθμούς που να, να μην γελάμε Και την ίδια ώρα με δεδομένα όλα αυτά Καλά βγάζουν εξαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών Με όλα αυτά τα δεδομένα θα έχουμε για πρώτη φορά σε αιτήσια βάση 2,5% άνοδο όταν το 2012 εκτιμούν ε. ότι με τα βίας θα φτάσει στο 0,4%. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε, μιλάμε για πράγματα τα οποία πρέπει να τα πάζετε στο ασθενή τη μουρή. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τελείω αυθαίρετα. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και βυσικά παρά το γεγονό ότι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκε τη οικονομία και τη ύφεση το 2013, η ανεργία θα φτάσει στο 24,7% σε σε βάση. Αυτά τα πράγματα είναι για γέλια Λοιπόν Πέρα όμως από αυτό και να τελειώνουμε έτσι Τα σύντομα Καλά εδώ βγάζουν υπολογισμούς Και ιστορίες για, για το, για το στόκ, στο αλλά ναι, ναι, Αυτή ανάπτυξα. είναι μια πρώτη Ανάγνωση σε κάποια στοιχεία Τα οποία δεν δίνουν Τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, έτσι Γιατί βλέπουμε άλλα Που από χθες κάνουν την εμφάνισή του Για τα επιδόματα που θα χαθούν Αυτά τα ξέραμε αλλά εδώ μιλάμε και για μια αυθαιρεσία σε ό,τι αφορά του αριθμούς. Τε, τελείως, δηλαδή μιλάμε. Mm -hmm. Οι για πάνω για παράδειγμα, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ε, σε 15,6 δισεκατομμύρια. Αλλά τα για ασφάλιση, υπερήθαλψη, κοινωνική προστασία. Mm. Να σου πω όμως, άμα τα δείχνουν αυτά του Τόμψεν, καλά κάνει και την έτσι. Δηλαδή αν και, η... μωρέ, και, και, και, και, και δηλαδή. οι εκθέσεις Θε... Αν και ε, οι εκθέσεις που του δίνουν σε τέτοιο... Μια φέρα τα τέτοια νομέρα εκεί εγώ θα εκνευριζόμουν Μία, δύο, τρεις Πώς. Εντάξει παιδιά φτάνε, αλληλό, φτάνε. Ενώ έχουμε ύφεση 7,1% 7%, ,1 mm. 7 έτσι, Λοιπόν Οι ταπάνες εκτιμούν ότι θα μείνουν το 2013 Για ασφάλιση περίθαλψη Κοινωνική προστασία Στα 15,6 δισεκατομμύρια Και η ασφάλιση είναι αυτή μέσα είναι και η ασφάλιση. Παρά το γεγονός ότι θα έχουμε 25% άλλων τη ανοιγείας Λοιπόν, Να μην βάλουμε αξυμένες... τη μαύρη εργασία Δεν μιλάμε Λοιπόν, θα παραμείνουν τα ίδια mm. Και θα αυξηθούν μόλις κατά 80 εκατομμύρια ευρώ Σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση Του συμπληρωματικού προπολογισμού Αυτά όμως είναι το επίδομα θέρμανσης à, Α, αυτά που θα δοθούν Το επιπλέον τα 80 εκατομμύρια <σταίτωση> Είναι το, επί... το επίδομα θέρμανσης Δηλαδή Μην το λέω πετρελαίου θα είναι Εδώ το Εδώ θέρμανσης. λέει θέρμανσης αυτό είναι θέρμανσης. Και μιλάμε για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία με τα ίδια καταστροφικά ποσά τη φετινή χρονιά. Που σημαίνει τέλεια αποψήλωση όλων των τομέων. Και σύντο γεγονό ότι πού θα βρουν τα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώσουν με δεδομένη την αύξηση ανεργία και τη ανασφάλιση εργασία. Δηλαδή μόνο αυτό θα έπρεπε να προβλέπεται αύξηση. Ο, ο Τόμσεν θέλει να κατεύουν και οι ασφαλιστικέ. Βεβαίω. Πού θα είναι. Μιλάμε τώρα. Λοιπόν, και φτάνουμε στο... Το τελευταίο, στο τελευταίο, που μπορούμε να μόνο... πούμε για σήμερα, ναι, ναι, ναι. γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μόνο απλά mm -hmm. να πούμε ότι έχει πιο αναλυτικά τα ζήτηματα, για το χορηγήσουν και όλα αυτά, mm -hmm. για το χρέος. Και το κλου τη βραδιάς, mm -hmm. που λέει, το χρέος της κεντρικής διοίκησης, το τέλο του έτου 2012, ναι. που το έχουμε ξαναπεί εδώ Βεβαίως, πέρα ναι. πως θα πούσαμε και αυτό. Εκτιμάτε ότι θα ανέλθει στα 343,2 δις Είσαι. ευρώ mm -hmm. ή στο 170,8 του ΑΕΠ. Mm -hmm. έναντι 367, 368 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν ή το 171% του ΑΕΠ, που ήταν το 2011. Παρουσιάζοντας μείωση το 12 κατά 0,3% του ΑΕΠ. Δηλαδή, πετάξαμε έξω τα ασφαλιστικά ταμεία, διαλύσαμε τη χώρα, αλήθεια. βάλαμε νέα μνημόνια, ιστορίες, δανειακέ και όλα αυτά τα πράγματα, για να μειωθεί το χρέο, σίγουρα με την επίσημη χρήση. Δεν θα πέσει μέσα η επίσημη εκτίμηση. Θα είναι μεγαλύτερο το χρέο. Εδώ θα είμαστε. Mm -hmm. Το κουβεντιάζουμε. Κατά 0,3%. Να το αποτέλεσμα του το περίπου μέσα Βάζει, PSI. Δηλαδή. Μέσα σε ένα χρόνο, ούτε καν μέσα σε ένα χρόνο, δεν είδαμε σοβαρή μείωση από απομείωση του χρέου. Okay. Λοιπόν, αλλά δεν μείνει μόνο εκεί. Πάμε και το 2013. Mm -hmm. Το 2013 το ύψο του χρέου κεντρική διοίκηση προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα. 352 δισεκατομμύρια δηλαδή αυτός ο τύπος που το έγραψε θέλει να πιστέψουμε ότι, ότι από τα τέλη του 12 έως τα τέλη του 13, του 13 το χρέος θα αυξηθεί κατά 9 δισεκατομμύρια μόνο Μέσα σε όλους αυτούς τους αριθμούς αυθέρωτους που έχει βάλει βάλε και αυτό δηλαδή. λοιπόν, Το οποίο θα είναι στο 182,5% του ΑΕΠ mm -hmm. κατά τα άλλα, θα φτάσουμε εμεί στο 120 το 2020. Βεβαίω, αν μείνουν οι Έλληνε 2 εκατομμύρια. Καταρχάμη Είναι ασόβαρο με αυτή την πολιτική να κάνουμε την οποιαδή... αυτού του ίσω προβλέψει για την επόμενη χρονιά. Να σε ρωτήσω κάτι κλίμαντα. Επειδή mm. συζητιέται πολύ και με αφορμή όλα αυτά. Όλα τώρα το δείχνουμε, όχι το δείχνουν τώρα, τέλο πάντων. Αλλά αυτό που φωνάζουμε και λέμε, mm. λοιπόν, το χρέο δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έτσι. Ε, αυτός ο εκνευρισμός του κυρίου Τόμψεν και της Τρόικας και τον, ε, που πάει έρχεται καθυστερεί τελικά δεν θα είναι έτοιμοι για τις 18 Οκτωβρίου από ό,τι φαίνεται στη Συνοδοκορυφής. Πάμε για Νοέμβριο. 6 Νοέμβριο έχουμε 6 Νοεμβρίου. Δεν είναι οι Αμερικανικές εκλογές. Ναι. ναι. Ωραία. Λοιπόν, ε, Συζητάτε πάρα πολύ το σενάριο ότι θα καθυστερήσει, θα τρενάρει το όλο θέμα μέχρι τότε, ώστε να βγει μετά μια έκθεση που να λέει ότι το ελληνικό χρέο δεν είναι βιώσιμο. Όχι μόνο βιώσιμο, δεν το λέτε. Και θα μα δώσουν και άλλα αυτά τα πράγματα, θα μα δώσουν το ευρωπαϊκό μηχανισμό και θα μα κάνουν και μια τράτα ναι. στο χρέο. Ναι. Θα μα δώσουν καμία επιμήκηση περισσότερο και τέτοια πράγματα αυτά τα πράγματα. Ναι. Ακούστε να λέτε το, το, το, το, το παιχνίδι έχει ξαναπεχθεί. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι για κάθε ένα δισεκατομμύριο που μα κόβουν έστω και εικονικά από το χρέο, φορτωνόμαστε δύο. Και αν βάλουμε μέσα και το κόστο που κοστίζει το μνημόνιο μέσω των μέτρων, φωτονόμαστε πέντε. Παρενάγει η οικονομία. Παρενάχει. Λοιπόν, Παρενάχει. για αυτό το ταχύτερο δυνατό δύο πράγματα. Αυτό λέει κοινή λογική, δεν πάνε να λέει ο όποιο δαγασάκι, στρατάκι ή ο. Καλά, οι διάφοροι τέλο πάντων. Λοιπόν, άσχετοι θα... με το θέμα, γιατί το Ζενάριο. μόνο που ξέρουν αυτοί οι τύποι, γιατί ξέρουν του καλού μόνο αυτό να τα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια, μόνο ναι. αυτό ξέρουν. Έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν το να είναι ξεκάθαρο Από αυτό το αδιέξοδο βγαίνει μόνο με μονομερή διαγραφή του χρέους mm -hmm. Και από την άλλη Με επαναφορά κρατικού Εθνικού νομίσματος Έτσι ώστε να χρηματοδοτήσεις Χωρίς χρέος την ανάπτυξη σου Αυτό λέει η δημόσια οικονομική Από τότε που ιδρύθηκε Και το φωνάζουν όλοι Με εξαίρεση του θεολόγου των αγορών Και τους βλαμμένου οπαδού του ευρώ γιατί μόνο βλαμμένο πρέπει να είσαι για να είσαι οπαδό του ευρώ σήμερα. Ή να τα παίρνει σκοντρά. Εντάξει, το δέχομαι. Η απάντηση στα σενάρια που κυκλοφορούν τι τελευταίε μέρε, ξέρετε από διάφορα ραδιόφωνα έτσι με όνομα βαρύ, κυκλοφορούν αυτά τα σενάρια ότι μετά τι αμερικανικέ εκλογέ θα έχει μια έκθεση που θα μα σώσει. Γι' αυτό προσέξτε πολύ. Πάντα θα μα σώζουμε. <laughs> και, και κάθε σωτήρια ε, ναι, παρέμβαση ναι. θα μα κοστίζει. Θα μα κοστίζει σε αίμα. Και ουδητικά, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για κολαστήριο. Δεν μιλάμε τώρα για οτιδήποτε. Έτσι, για την συνολική χώρα. Και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, είναι δύσκολο να τα βάλεις με του μεγάλου. Ναι, είναι ε, δύσκολο είναι να τα βάλει με η αυτά ζωή τα σχόλια. είναι δύσκολο. Αλλά υπάρχει μια άλλη επιλογή. Ε, Εντάξει, η, η ζωή υπάρχει δεν είναι και αφού, το χαρακύρι. Ε. Μπορείτε να, προ, να προβείτε σε χαρακύρι. Ε, αυτό το πράγμα. Έτσι, να, να πάμε το λαό. Να, πε, να πεθάνει. Γιατί αυτή είναι η επιλογή τους, Να πεθάνουν όλοι. Ναι. Στάχτη και μπουρμπερ. Δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν. Το θέμα μας είναι ξεκάθαρο. Αυτό το λέγανε πάντα. Και να το επειδή για το νόμισμα έχω στατιστεί πάρα πολύ. Η συζήτηση περί. Μόνο απλό. Τώρα ας, στο τέλος μου το ναι, λέει ναι, ναι. αυτό. Ναι. Γιατί πρέπει να ξανα, θα το ξαναφέρουμε mm -hmm, αυτό. Ναι. Ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρί κρατικό εθνικό νόμισμα. Ξέρετε πότε απέκτησε mm. η χώρα κρατικό νόμισμα. Κρατικό νόμισμα. Να το εκδίδει η χώρα η ίδια. Η mm. Ελλάδα πότε το απέκτησε. Mm -hmm. Το 1950. 1950. Mm. Θα μου πείτε απέκτησε και Δημοκρατία. Mm. Όχι. <laughs> γιατί <laughs> <laughs> γιατί <laughs> προποθέτει ένα κράτος το οποίο yeah, yeah, πραγματικά yeah, υπακούει yeah, στου πολίτε του. Αλλά συνθήκες, έτσι, έτσι, τότε έπρεπε να αποκτήσει η Ελλάδα δικό τη κρατικό νόμισμα γιατί άλλαζε νομισματική επιρροή. Έφυγε mm -hmm. από τη Βρετανική Λύρα mm -hmm. και ερχόντα το Αμερικανικό Δολάριο και έπρεπε να αποκτήσει δικό τη νόμισμα, να το κλειδώσει με το Αμερικανικό Δολάριο μέσω του Bretton Woods και να συνεχίσει η οικονομία τη. Αλλά παρόλα αυτά, το πέρασμα αυτό που επετράπη για πρώτη φορά μετά από την ίδρυση του ελληνικού κράτου, ο πρώτο που προδάσκεται να φτιάξει κρατικό εθνικό νόμισμα ήταν ο Κακομίτσο Καποδίστρια και του στήχη τη ζωή του. <Σ <Σ Έτσι, λοιπόν δεν επετράπη ξανά στο ελληνικό κράτο να έχει κρατικό εθνικό νόμισμα. Λοιπόν. Αλλά μόνο τότε, όταν ιδρύθηκε το νευρατοκοπείο. Και αυτό, να το, άμα, σας δι, άμα διηγηθούμε και την ιστορία την πολιτικο-κοινωνική, πολιτικο το πώ έγινε αυτό το πράγμα. Να βρεθούμε, δηλαδή, απαγορεύανε στο ελληνικό κράτο να έχει δικέ του εκτυπωτικέ μηχανέ νομίσματος. Εδώ κάνουμε μια εκπομπή. Τώρα έχουμε τάξει διάφορε. Πρέπει να τι βάλουμε δηλαδή, σε σειρά. για να καταλάβουμε. Δηλαδή... Επειδή... Μα τι ζητάνε. Λοιπόν... Θα τα σημειώνω εγώ. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή. Γιατί σωστό. τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και υποσχόμαστε να κάνουμε για αυτό, και το, αυτό που το ανοίξαμε μόνοι μα. Γιατί δυστυχώ υπάρχουν α, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί, δεν είχαν το χρόνο. Δεν, mm -hmm. με όλα, και χρησιμοποιούμε ιστορικά δεδομένα, ιστορικά παραδείγματα ή οικονομικό, πολιτικά παραδείγματα και όλα αυτά α, που ακούγονται αλλά δεν είναι ας πούμε, στην κοινή γνώση, να το πούμε έτσι. Ναι. Α, και για τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Αξίζει τον κόπο. Άκριο για την οικονομία λοιπόν, και την πολιτική τη Μογαρδία Βαϊμάρη. Για να δείτε ότι οι σοσιαλδημοκράτε τότε τα, τα, τα, τα κάνανε έτσι. Να μην πω την έκφραση. Α τα δούμε, σας Λοιπόν, δηλαδή οι τσίπρε εποχές μα φέραν το ραζικό 20... φαινόμενο. Την 28 Οκτωβρίου, δεν ξέρω τη μέρα είναι, αλλά λέμε εκείνε τι μέρε. Ε. Ε, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Είναι η Κυριακή. Λοιπόν, ε, λίγο πριν ή λίγο μετά, εμεί την 28 Οκτωβρίου θα την γιορτάζουμε με μια εκπομπή για την Εθνοσυνέλευση για το πώ γίνεται το σύνταγμα. Ναι, ναι. Νομίζω σωστό. ότι είναι ναι, ναι, ναι. πολύ Όχι κοντά μα. Λοιπόν. Το λέμε από τώρα. Εκείνες τις τώρα εγώ εγώσουμε εγώσουμε θα διαβάσουμε και ηλικία νομικά κείμενα από λοιπόν, εξαιρετικά μυαλά. Για το τι εννοούμε όταν λέμε να γίνει η Εθνοσυνέλευση, να Συντακτική ξαναδούμε και το ΣΥΣ και όλα ναι. αυτά. Και, το, και να πούμε επίση να θυμίσουμε μην ξεχνάτε το, το, το, το κίβε αύριο σε 7.30 ώρα Ακριβώς. Το κίβε περιστερίου που θα είναι μια πολύ καλή έχουμε να πούμε πάρα πολλά εκεί πέρα από τα άμεσα και τα ευρύτερα ζητήματα που, μάλλον από τα ευρύτερα ζητήματα που θα, που θα έτσι έλεγχο ζητήσουμε, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το πώς θα την πετωπίζετε αυτή η κατάσταση όχι παραμύθια σκάλι μας ψήφισε δύο. με να σου, ναι, όχι, σου τάζω λαγούν με τραχύλια όχι εκεί πρακτικά άμεσα θα τη διαφορά αύριο το πρωί Λοιπόν, ε, θα τα ξαναπούμε αύριο, ε. μία ώρα εδώ, η εκπομπή ΑΕ στο, στο ραντεβού τη Και όχι μόνο, αύριο είναι βαρβάτη μέρα. Πώς ξαναδεί τι γίνεται τώρα. Όχο. Έχουμε Έχει μία με δυόμιση ναι. ε, εδώ, μετά 4 με 6 με τον αναχικό τραπεζίτη στο Ράδιο Χωρίς Εφέν. Και μετά κατευθείαν στο ΚΥΒΕ. Κατευθείαν στο κύβερ, στο κύβερ. Περιστερίου. Και συνεχίζουμε. Ναι βέβαια. Ω, ωραία. Α, αμύωτη ένταση. <χει> και τις επόμενες μέρε θα βρούμε και τις επόμενες, επόμενες μέρε που θα βρεθούμε. Γιατί ε, στον μέρος, στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα είμαστε στο, στο Νέο Ηράκλειο και στο Έχεις, ε... Γαλάτσι. Ναι, ο, θα τα αρκυνώσουμε αυτά, ναι. θα τα λέμε συγκεκριμένα. Λοιπόν, ε, μέχρι το, αύριο να είστε καλά. Καλό αγώνα από το Δημήτρη Καζάκη για τη Γεωργία Μπάστα.